Σήμερα είναι το After Rembrandt, το Edge of the Memory και το Rembrandt Velasquez 2. Κάναμε μια αρκετά μεγάλη περιήγηση στην Ολλανδική Ζωγραφική γενικά. Ήταν αναγκαστική για να μπορέσουμε να δούμε πού εντάσσεται ο Rembrandt εκεί και πού διαφοροποιείται. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η περίοδο. Είδαμε έτσι πολύ ιδιαίτερα πορτρέτα. Ε, έχει μεγάλη γκάμα ο Rembrandt γενικώ. Ε, πειραματίζεται ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι πειραματίζεται πάρα πολύ ένα άλλο είναι η ακροβασία ανάμεσα στο, στο mainstream και στο alternative. δηλαδή το ότι ταυτόχρονα και από νεαρή ηλικία δηλαδή ε, πειραματίζεται πάρα πολύ με εκφραστικούς τρόπους των μέσων του και αυτό είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο ε, δεν το έχουν όλοι ε, ταυτόχρονα έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι ενώ ήταν ένας άνθρωπος που πειραματιζότανε είχε πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή γιατί εξέφραζε έτσι μία, ε, μία διεισδυτικότητα ψυχογραφική κατά κάποιο τρόπο σταμάταγε λίγο το χρόνο και ακολουθούσε με το βλέμμα του τα αντικείμενα και τους ανθρώπους που είχε απέναντί του προσπαθώντα να, να δει κάτι να δει κάτι και να το καταλάβει και μετά έπιανε το πινέλο ή το πενάκι ή οτιδήποτε και αυτό που είχε καταλάβει προσπαθούσε να του βρει μια εικαστική μορφή οπότε έχει ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερο η... η αποδοχή που είχε στην εποχή του ήταν πάρα πολύ μεγάλη πέρασε διάφορες διακοιμάνσεις πάντα ήταν πολύ δημοφιλή σε μορφωμένου ανθρώπους ε, σε πιο αμόρφωτους τους άλλαζε η αποδοχή του. Ε, μετά, τη, μετά το θάνατό του ε, διασπάρισαν τα έργα του σε όλη την Ευρώπη αλλά τα χαρακτικά του ήδη από την εποχή που ζούσε ήταν πάρα πολύ δημοφιλή και ήταν περισσότερο γνωστός ως χαράκτης. Ο Γκόγια ας πούμε που όταν το ρωτήσαν προς το τέλος της ζωής του πούμε, ήταν δασκαλί σου είπε η φύση, ο Βελάσκεθ και ο Γκόγια. Ε, και ο Ρεμπραντ. Μπορεί να νιώθαν λίγο άσχημα οι δάσκαλοι του, η real Δάσκαλη, οι οποίοι θα λένε και εγώ, τι τούματα, τίποτα. Και ο Βελάσκεφ είχε ήδη πεθάνει 100 χρόνια που γεννηθεί ο Γκόγια, και Ρεμπραντ ήταν ένα μόνο στην Ισπανία. Ένα έργο του Ρεμπραντ μόνο, αλλά κυκλοφορούσαν εβραίω τα χαρακτηκά του. Και όταν του έκανε δώρο ο Λοτάν, α πούμε ένα φίλο, ε, μια σειρά από χαρακτικά θετικά του έμπρακτα τα φύλλαγε ω κόριο οφθαλμού και τον επηρέασαν πάρα πολύ. Δηλαδή, θέλω να σα πω ότι και τον Πικάσο, βέβαια. Καλοντικά, ο Πικάσο το έχει σαρώσει το πράγμα, δεν είναι. Mm. Έχουν γίνει τουλάχιστον έξι εκθέσει. Πικάσο, challenging the past. Πώ δηλαδή ο Πικάσο είχε μια φοβερή παρατηρητικότητα και μια εξαιρετική σχέση με τους του ζωγράφου του παρελθόντο. Σε δύο επίπεδα, το ένα ήταν σε επίπεδο ανταγωνιστικό και το άλλο ήταν σε επίπεδο έτσι διερευνητικό, απορροφητικό. Να δει δηλαδή, να δει το Μελάστερ, να δει το Μανέ, να δει το τα ελληνικά, να δει αυτό, να δει Ρέβρα, να δει. Και το δεύτερο ήταν ένα είδος ανταγωνισμού που ένιωθε απέναντι σε αυτούς, ότι ήθελε α πούμε να τους φτάσει και να τους ξεπεράσει. Οπότε όλα αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτό το έχουμε δει το πορτρέτο το είχα δείξει στη... όταν κάναμε το intro, έτσι μια εισαγωγή απλώς για να δούμε τον τρόπο τώρα αυτό το πορτρέτο της Φαν Κλέιντουρκ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πορτρέτο πάρα πολύ αποδεκτό ε, έτσι δε, δε, δεν έχει κάτι ούτε τρόνη είναι ούτε παράξενο είναι έχει μια αγάπη αγκαλιάζει με το βλέμμα του αυτή τη γυναίκα και ενώ είναι μία αστή Ολλανδία, βλέπετε ότι την απεικονίζει πάρα πολύ ανθρώπινα, δηλαδή σαν μια απλή γυναίκα. Και είναι έτσι, υπάρχει μια αντίφαση απέναντι στην πάρα πολύ όμορφη φορεσιά που φοράει, που είναι πάρα πολύ επίσημη και στο πρόσωπο που αποδίδεται χωρίς καμία πόζα. Αυτό το είχε πολύ αυτός. Οι μεγάλοι ζωγράφοι όλοι το είχανε και κυρίω αυτοί. Ο Ρέμπραντ, ο Βελάσκεφ και ο Γκόγια. Και βασιλιάναχα απέναντί του υποχωρούσε εντελώ το στάτους και όλα αυτά που το στάτους υπαγόρευε και απεικόνιζαν αυτό που έβλεπαν. Οπότε ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο. Τώρα αυτό το έχω βάλει μαζί με ένα πικ Δύο έργα που είναι απολύτως σύγχρονα του 1634-1635 και τα δύο. Εκ πρώτης όψεως μοιάζουν πάρα πολύ. Αλλά γιατί είναι καλό και εκείνο το έργο αλλά όταν αρχίσουμε και τα βλέπουμε λίγο από πιο κοντά εδώ κάνω ένα κοντινό στα βλέμματα για να δείτε λίγο ότι τι είναι αυτό που κάνει από τεχνική άποψη τα έργα του Ρέμπραντ να είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα διότι στην τέχνη είναι πολύ καλές οι προθέσεις αλλά δεν αρκούν οι προθέσει χρειάζεται και κάτι παραπάνω και τα τελευταία χρόνια με το μεταμοντερνισμό έχουμε καεί λιγάκι από αυτό. Δηλαδή από το θέμα του πως ένα ωραίο κείμενο μπορεί να υποστηρίξει μια μούφα και ξαφνικά αυτή η μούν, μια μπανάνα ξέρω εγώ κολλημένη λίρες. να έχει 120.000 λίρες. λίρες και λίρες. ο άλλος να την τρώει και να γίνεται πρωτοσέλιδο και από 120.000 αυτό να φτάσει στο 1 εκατομμύριο σε λίγο ας πούμε η μπανάνα. Τέλος πάντων. Ε, θέλω να πω ότι στο Rembrandt δεν είναι μόνο όλο αυτό που λέμε το γύρω-γύρω οι προθέσεις, είναι και ότι ψάχνει να βρει έναν τρόπο να το αποδώσει αυτό κοιτάξτε ας πούμε στον Πικ Νόη είναι ωραίο το έργο, έχει μαστοριά δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά που ξέρουν όλοι οι καλοί ζωγράφοι να κάνουν δηλαδή την αντανάκλαση του α, του φωτός του προσπίπτοντος φωτός που έρχεται πάνω εκεί και βάζει αυτή τη λάδα την αντανάκλαση της υγρότητας του ματιού στην εσωτερική πλευρά του βλεφάρου με τα άσπρα τα οποία χρησιμοποιεί εδώ αυτά τα άσπρα, εδώ αυτό το άσπρο και εδώ αυτό το άσπρο το τεγκραντάρισμα του τόνου το τρόπο με τον οποίο αποδίδεται η σκουρότητα του άνω βλεφάρου μέσα από κυρίως Τόνου του, του καστανού ή του υποκόκκινου. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που έχει σπουδάσει και ξέρει καλή ζωγραφική, όλα αυτά τα κάνει. Στο Ρέμπραντ όμω, στο κοντινό πλάνο τώρα του Ρέμπραντ, υπάρχουν τρία-τέσσερα πράγματα που τα κάνει παραπάνω. Και αυτό κάνει τη Γειαλάδα, και αυτό κάνει αυτό. Αυτά που κάνει παραπάνω είναι ότι θολώνει τη σαφήνεια των περιγραμμάτων. Σαν να μην είναι σίγουρος για αυτό που βλέπει και εκείνη την ώρα να το ανακαλύπτει. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον διότι βάζει τον ίδιο τον εαυτό του και το θεατή εμάς μετά σε μια διαδικασία διερεύνηση και ανακάλυψης. Ψάχνουμε και εμείς να βρούμε στο άλλο, ξέρουμε πού τελειώνει το Βλέφαρο και πού αρχίζει το Φρύδι ας πούμε. Στο Ρέμπραν είναι σαν να μην το ξέρουμε και να ψάχνουμε να το βρούμε. Το, ένα αυτό. το άλλο πράγμα είναι ότι δουλεύει πάρα πολύ τις και αραιώσεις του χρώματός του αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει λαζούρες που δίνουν ένα πολύ ιδιαίτερο βάθος δηλαδή τα μάτια του πικενόη εδώ στις κό... σκόρες των ματιών δηλαδή έχει χρησιμοποιήσει ένα πιο πυκτό χρώμα που δημιουργεί μία αίσθηση επιπεδότητα, ενώ εδώ αυτό το πράγμα δεν είναι καθόλου σκούρο και δεν τελειώνει ποτέ. Άρα αυτό σου δημιουργεί μια εσύ σκούρια Παραλαμβάνει τις αντάβγες αυτές που στον πικενό υπέφτανε σε συγκεκριμένα σημεία μόνο και τις δουλεύει σαν, σαν φωτεινούς ραγάδες να διαχέονται σε όλο το δέρμα έτσι καθώς κατεβαίνει και αυτό το πράγμα δημιουργεί μια διάχυση η οποία διάχυση κάνει την εικόνα να πάλεται και να δημιουργεί μία δονούμενη επιφάνεια που μοιάζει λίγο με τον τρόπο που παρατηρείς ένα ζωντανό οργανισμό και ένα αληθινό πρόσωπο. Όλα αυτά θα μου πείτε είναι πολύ τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά τις λέω διότι πρώτον έχουν ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με την τέχνη και τη ζωγραφική και δεύτερον διότι στην περίπτωση του Rembrandt καθορίζουν και το αποτέλεσμα. Δεν ήταν απλά ένας ταλαντούχος ζωγράφος ο οποίος έτσι και ζωγράφιζε. Το έψαχνε πάρα πολύ και συνεχώς ε, τους τρόπους με τους οποίους αυτό το περίεργο πράγμα που αισθανότανε θα έφτανε σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Οπότε σε αυτές τις κοντινές αντιπαραθέσεις τις βάζω κυρίως για αυτό το λόγο για να δούμε που, ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα καλλιτεχνικά των μέσων τα οποία ε, ε, φ, φτάνουν αυτό το τελικό αποτέλεσμα <Συλίου> δεν είναι κακό αυτό το έργο του Πικενό, είναι, είναι καλό έργο, αλλά του Ρέμπρακ είναι συγκινητικό έργο. <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> Εσείς θα είπετε ποιος είναι ωραία και ποιος είναι ωραία. Ο Λανδός. Ο Λανδός. Ο Λανδός, στην ίδια εποχή, στο, στο Άμσεπταν, αυτός, α, α, με τους ίδιους πελάτες. τώρα δεν ξέρετε ποιος Αυτός είναι. Πιο ζεστό, πιο ζεστό. Ναι. Είναι πιο ζεστό και τα δύο είναι παρόμοια, είναι μισά ανοιχτά τα χείλη, λαφρός. Έχεις αλλά αυτό, κοιτάξτε ακόμα και το περίγραμμα της σκιάς που κάνει Μύτη ε, πάλετε λίγο περισσότερο από ό,τι στον Πικενό που είναι πολύ πιο σαφές αυτό. Αυτά είναι πολύ κοντινά, πλάνα, αλλά μας αποκαλύπτουν κατά κάποιο τρόπο τις λεπτομέρειες που έχουν σαν ε, αποτέλεσμα τελικό αυτή την αίσθηση που έχεις του βλέμματος και του συναισθήματος που αγκαλιάζει τη μορφή όσο κοιτάς τα πορτρέτα τα οποία έχει κάνει. Και αυτό κάποια στιγμή μπορεί να φεύγει τέλος στο πορτέτο του Γεράντε Λερέσ για παράδειγμα, που είναι πολύ τελευταίος Ρέμπραντο, έχει mm. έχετε μια πλήρης διάθεση. του Λονδίνου το έχω βάλει παρακάτω σε άλλο κόντεξτ Είχαμε μιλήσει για τα βιβλικά θέματα και είχαμε πει ότι ο τρόπος με τον οποίο αποδίδει αυτά τα θέματα ε, ε, προτιμάμε αντάτσο μοντεράτο τέτοια σήμερα έτσι γιατί... Τα αλεγκρό, ακόμα και τον είναι μανοντρόπο. Αυτό σε όλο είναι πολύ χαμηλό τόνο. Αυτό το είχαμε δει, δεν θυμάμαι αν το είχαμε δει. Αλλά είπαμε ότι ενώ είναι η εποχή του Μπαρόκ και όποιο άλλο έχει απεικονίσει τον ιερεμή αναθριμμή για την καταστροφή τη Ιερουσαλήμ την οποία είχε προβλέψει ο ίδιο και στεναχωριέται για την καταστροφή. Προσπαθώντας να μαζέψει ό,τι πολυτιμότερο έχει και έχει φύγει πλέον από τη φλεγόμενη πόλη, όλες οι άλλες απεικονίσεις τη εποχής αποδίδουν αυτή τη σκηνή με έμφαση στην πόλη που καταραίει και καταστρέφεται. Ενώ εδώ όλη η δράση έρχεται και μεταφέρεται, φεύγει από την πόλη και έρχεται και μεταφέρεται στο μέτωπο. που χρειάζεται για να πούμε και πάει εκεί και εκεί πρόοδο εργο. Γενικώ τα βιβλικά θέματα τον έλπουν πάρα πολύ λόγω του ότι κουβαλάνε μέσα τους ε, αφιγήσεις οι οποίες αποτελούν κοινό κτήμα πάρα πολλών ανθρώπων και στο πέρασμα των αιώνων από τότε που συγκροτήθηκαν αυτές οι αφιγήσεις είτε ήταν η αρχαία ελληνική μυθολογία είτε ήταν οι βιβλικές ε, τέτοιου είδους αφηγήσεις Πάρα πολλοί άνθρωποι ταυτίστηκαν με αυτέ και είναι σαν να, σαν να μπήκανε μέσα στο DNA των ανθρώπων και να ανασύρονται ανα πάσα στιγμή που οι άνθρωποι κοιτούν μέσα στον καθρέφτη της δικής τους ψυχής και προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν όλα αυτά τα οποία νιώθουν και χρησιμοποιούν αυτού του είδους τις αφηγήσεις σαν οχήματα για να κατανοήσουν περισσότερο αυτό το οποίο τους συμβαίνει. Για κάποιον τέτοιο λόγο χρησιμοποιεί και ο Ρέμπραν τις βιβλικές αφηγήσεις. όχι διότι η πελατεία του ήθελε θρησκευτικά θέματα ε, από το προηγούμενο την Βυθισαβέ την είχαμε δει και την είχα, είχαμε τονίσει και την εποχή που είχε δημιουργηθεί με την παράνομη σχέση που είχε με τη Χένδρικε Στόφελς και την τάχτιση μαζί τη. Ε, εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο Ιακώβ που ευλογεί τον Ιωσήφ από το Κάσελ, ένα πολύ όμορφο έργο. Ε, και το βλέπετε ας δεν είναι όσοι έχουν, ας πούμε, γονιό που είναι κοντά στο θάνατο ή που ήταν κάποτε κοντά στο θάνατο, μπορούν να καταλάβουν αυτό το πράγμα. Mm. Το, η, η ευλογία είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ότι κάποιος άνθρωπος με τον οποίο ζούσαμε τόσα χρόνια μαζί, που μας συντρόφευσε και μας έμαθε τόσα πράγματα, σιγά σιγά θα φύγει από κοντά μας και αυτή, σε αυτό το ταξίδι α πούμε... Προετοιμαζόμενο για αυτό το ταξίδι, θέλει να αποχαιρετήσει κυρίως την καινούργια ζωή που ξεκινά. Τα εγγόνια ας πούμε, γιατί δεν είναι και πολλοί σαν παιδιά εδώ, είναι εγγόνια, οπότε θέλω να πω ότι είναι και αυτό μια ταύτιση, κάτι που το βλέπω πάρα πολύ και στα πρόσωπα, των μεσηλίκων όχι των μικρών και σε όλη την πάρα πολύ αδρή επεξεργασία των κινήσεων και των σωμάτων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα σώματα ε, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Οπότε τα βιβλικά θέματα είναι σαν πολύ προσωπικές οικογενειακές στιγμές θα μπορούσαμε να πούμε. από μόνος του, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που προτιμούσαν από ένα στεγνό πορτρέτο να, να, να ενταχθεί το πορτρέτο σε ένα είδος αφήγησης, γιατί είναι με μοντέλα. Δηλαδή δεν είναι παντού η Σάσκια, ας πούμε, η Γέντρικε, είναι, αλλάζουν τα μοντέλα του, γιατί πιθανόν να ήταν παραγγελίε ανθρώπων που θα ήθελαν να απεικονιστούν και αυτοί ε, μέσα σε ένα είδο βιβλικής αφήγησης αυτοί ας πούμε δεν είναι ούτε εισάς και ούτε είχε ένδρυγε και όλα αυτά δηλαδή τώρα αυτός είχε και με τον νόμο θέματα Ζ ζούσε σε ένα αυστηρό σύστημα γιατί όλη αυτή η ανάπτυξη μην νομίζει ότι γίνεται έτσι Υπάρχει ένα πλαίσιο που είναι λίγο σκληρό, ε, οπότε πάρα πολύ συχνά είχε θέματα νομικά, λογιστικά, οπότε οι εντολές επίσης είχε θέματα με ε, σχέσεις ε, σεξουαλικές, με την κληρονομιά της Άσκια, με το ότι δεν μπορούσε να παντρευτεί την άλλη, άρα όλα αυτά τα ομιχεύσεις κτλ. κτλ είναι οι εντολές ε. Και μπορούμε να καταλάβουμε την αιμονή του σε τέτοια θέματα ή την απόγνωσή του όταν έρχεται αντιμέτωπο απέναντι με νόμο. ακριβώς για την ίδια αναλογική ταύτιση και σχέση είχαμε δει τη Λουκριτία της ΟΑΣΚΟ που αποδίδεται στο Ρέμπραντ αλλά έχει κάποια στοιχεία που μάλλον είναι σίγουρα Ρέμπραντ η National Gallery αρνείται να δεχτεί το attribution ότι είναι workshop Ρέμπραντ μερικά είναι πολύ Ρέμπραντ ορισμένα σημεία τη εικόνας και την <coughs> με συγχωρείτε και τη Λουκριτία της Μινάμπολης που είναι αδιαμφισβήτητη ρέμπρα και είχαμε πει ότι και εδώ ε, η επιλογή της Λουκριτίας ως μιας ιστορικής ε, κάτι μεταξύ ιστορικής και μυθολογικής φιγούρας, η, η, η, η απόγνωσή της, ο βιασμός της, η έννοια της σεξουαλικότητας, η έννοια της κοινωνική ντροπή και όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία τα βιώνει αυτό στην καθημερινότητά του στη σχέση του με τη Χέντριγκε, την ίδια περίοδο που ζωγραφίζει τις Λουκλητίες, βλέπετε ότι δίνουν αφορμή και έμφαση σε ένα ιστορικό θέμα να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα αφορμή. Ε, κεντάει στη χρήση το χρώματο, από την πληγή ας πούμε και το μαχαίρι μέχρι τη λάμψη και το βλέμμα yeah. δεν το θέλει το κροκόφιεφ yeah. Πάλι ένα ιστορικό θέμα, α πούμε, που η θύμη του φτάσει με τη Σικελία, που αυτό το έχει παραγγείλει κάποιο από την Νότια Ιταλία. Ε, και του άρεσε πολύ το προσχέδιο που του έστειλε και το είναι μεγάλο έργο. Τώρα είναι στο Μετροπόλητανο ο Αριστοτέλη, αλλά είναι μεγάλο έργο από τα μεγάλα, το 1,5 μέτρο. Οπότε είναι έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αν το δείτε στη Νέα Υόρκη, ε, είναι και ωραία φωτισμένο και πραγματικά ο τρόπο με τον οποίο αποδίδεται όλο αυτό ο στοχασμό. Είναι, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό το στοχαστικό πεδίο του τρόπου δηλαδή με τον οποίο ε, ο Αριστοτέλης στοχάζεται ακουμπώντας το μπούστο του ομήρου και εμεί στοχαζόμαστε ακουμπώντας με το βλέμμα μας το σώμα του Αριστοτέλη mm. να στοχάζεται πάνω στον μπούστο του Ομοίρου οπότε έχουμε μια ανηλουχία πραγμάτων και έχω και ε, ε, όλη αυτή την... είναι εντυπωσιακό ας πούμε πω ο παραγγελιοδότη, που ήταν ένα πλούσιος Ιταλός, Αριστοκράτης ε, ήταν τόσο δεκτικός σε αυτού του είδου στην απεικόνηση. Βεβαίω και είχε αλυσίδε, είχε δακτυλίδια, είχε τέτοια περιβολή που παραπέμπουν σε μια αριστοκρατική αμφίεση. Αλλά όλο το άλλο είναι πολύ εσωτερικό. Πολύ εσωτερικό. Είναι από τα, από τα ωραία ιστορικά θέματα. πάρα πολύ ιδιαίτερο έργο που δεν είναι πολύ συνηθισμένο γιατί εδώ χρησιμοποιεί μια παλέτα πολύ κίτρινη και πάρα πολύ φωτεινή είναι ο, ο όρκος των ε, Μπατάβιων ή η συνωμοσία του Κλάβδιου Κίβιλης έτσι όπως έχει διατυπωθεί που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο που βρίσκεται σήμερα στη Στοκόλμη διότι πουλήθηκε εκεί από τους κληρονόμους των ιδιοκτητών ε, και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο ο τρόπος που δουλεύει το φως εδώ. Το φως είναι ένα φω κεντρικό γιατί δίνουν έναν όρκο. Οι Μπατάβιανς που λέει εδώ ήταν η πρώτοι κάτοικοι της Ολλανδίας και βρισκόμαστε γύρω στο 69 με 70 μετά Χριστόν όπου οργανώνουν μία εξέγερση κατά των Ρωμαίων κατακτητών υπό την αρχηγία του Κλάβιου Κίβιλης, Γάιου Κλάβιου Κίβιλης που είναι ένας μονόφθαλμος αρχηγός γιατί σε μία μάχη είχε χάσει το μάτι του και δίνουν όλοι μαζί έναν όρκο πίστης, έχει κάτι το βαρβαρικό γιατί είναι, είναι, είναι βαρβαρικά αυτά τα φύλλα, έχει κάτι το βαρβαρικό, έχει κάτι το πρωτόγωνο. Ορισμένες μορφές είναι λίγο πιο γκροτέσκες, ειδικά οι, οι, οι δύο-τρεις πλαϊνές. Υπάρχει όμως μια φοβερή συγκέντρωση του φωτός στο επίκεντρο όλης αυτής της ομάδας ανθρώπων. Που την ίδια στιγμή υψώνουν τα ποτήρια με το κρασί, υψώνουν τα σπαθιά και δίνουν έναν όρκο πίστης ότι θα πεθάνουν μέχρι τελευταία Ρανίδας υπερασπιζόμενοι τα εδάφη του απέναντι στου Ρωμαίου κατακτητέ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Είναι ένα θέμα εθ εθνικό που εκείνη την εποχή που οι Ολλανδοί βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση, απειλούμενοι από του Ισπανού για να χάσουν εντελώ την κυριαρχία του, αναδύεται ξανά από τα ρωμαϊκά χρόνια σαν ένα θέμα και αναδείται γενικά στην Ολλανδία όπου υπάρχει η ανάγκη συγκρότησης μιας εθνικής συσπύρωσης γύρω από ηρωικέ μορφές του παρελθόντος και εδώ έχω μια τέτοια σκηνή. Ε, το έργο δυστυχώς είχε ατυχή η πρόσληψη. Ε, η παραγγελία ήταν για να τοποθετηθεί σε μια από τις λουνέτες ε, του... Παλατιού του δημαρχείου τότε και παλατιού αργότερα που βρίσκεται στην Dam Square, στο, στην κεντρική αυτή πλατεία της Ολλανδία. Και ήταν τοποθετη, θα τοποθετεί το στη Λουνέτα εδώ, είχε πολύ μεγαλύτερο μέγεθος αρχικό. Οπότε η πρώτη του εκδοχή. Σε ένα σκιτσάκι που έχουμε πίσω από ένα χαρτί που έχει κάνει ένα προσχέδιο είναι πολύ μεγαλύτερο το έργο. Το έργο κανονικά ήταν γύρω στα 9 μέτρα, το 9, 9 περίπου μέτρα ενώ η σημερινή του εκδοχή είναι πάρα πολύ μικρότερη διότι ενώ τοποθετήθηκε εκεί το έργο ε, για κάποιο λόγο δεν άρεσε στην πλειοψηφία των ε, παραγγελιοδοτών και επεστράφει στον Ρέμπραντ για να κάνει κάποιες διορθώσεις ευπρεπισμού σε ένα είδος ε, συμφωνίας με τα υπόλοιπα έργα που είχαν αναδεθεί σε άλλους ζωγράφους. Γιατί ήταν και άλλες Λουνέτες από εδώ δεξιά και αριστερά. Ε, οπότε ε, ε, είναι αυτό που λέει εδώ... Ε, ε, After delivery, which was by July 62, τοξτάει να το ορκάνε, the painting hung in place for a short period before being returned to him for reasons that are undocumented, but may have involved perceptions of a lack of decorum. Αυτός την τέθην το λάκων δεκόρου σημαίνει έλλειψη ε, συμβατότητας με τους κανόνες. Ότι δεν έπρεπε να είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι ένα τέτοιο θέμα. Ε, ο Ρέμπραντ ε, δεν το δέχτηκε αυτό, α πούμε. Το πήρε το έργο, πιθανόν δεν πληρώθηκε ποτέ, δεν πληρώθηκε για το έργο. Το πήρε, το κόψε και το πούλησε. Mm. Πολύ γρήγορα το πούλησε γιατί είναι πολύ δυνατό το έργο. Μικρότερο και κομμένο. Το προσχέδιο είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το στήσιμο που κάνει είναι πολύ μικρού μεγέθους και το έργο είναι αυτό ε, λέει ο είναι Κλάρξ σε ένα ωραίο απόσπασμα κάποιος χρειάζεται απλά και μόνο να κοιτάξει το εναπομείναν θράψμα για να δει γιατί η επίσημη και κυρίαρχη άποψη και ιδεολογία δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. it is the most marvelous picture είναι ένα υπέροχο έργο But in places it borders on the absurd. Αλλά σε ορισμένα σημεία αγγίζει τα όρια της καρικατούρας. Ο όρος σεξπηρικό θα δικαιολογεί το απολύτω. Ο Ρέμπραντ ε, επικαλείται ε, αυτό. Τα, τα σχεδόν ε, τα στοιχεία από ένα σχεδόν μυθικό ηρωικό και μαγικό παρελθόν με τον ίδιο τρόπο που τα επικαλείται ο Σέξπιρ στο βασιλιά Λύρ και στον Κιμβελίνο και όπως ακριβώς και στο Σέξπιρ η αποστασιοποίηση που επιτρέπει στον θεατή ή τον αναγνώστη να βάλει ένα τέτοιο επεισόδιο πρωτόγονου μεγαλείου και να δώσει αυτήν την αδρότητα και τον κροτέσκο έτσι όπως αποδίδονται στο σύνολο του έργου είτε πρόκειται για Ρέμπραντ είτε πρόκειται για σέξπι. Οπότε ο Κένετ Πλάτ το θέτει πάρα πολύ ωραία και για να καταλάβουμε και τη διαφορά, το ίδιο θέμα, ας πούμε, είναι ζωγραφισμένο εδώ από τον Ότο Βανδέν, την ίδια περίοδο, και κοιτάξτε τι αδιάφορο είναι. Ετελώς αδιάφορο. Μινείτε την, και... το, την τορετικά πρότυπα, η, η υποτιθέμενη διαγώνια σύνθεση που θα δώσει στη σκηνή, αλλά είναι όλο ψεύτικο. Έχει προσπαθήσει σε κάποιες λεπτομέρειες να δώσει μια αίσθηση λάμψεων, δεν έχει καμία... Το φως είναι προσπίπτον και πέφτει σε άκυρα σημεία, σε λοφεία, σε αραιά μαλιά, σε χρυσοκέντητα μαξιλάρια, τον Κλάουδιος Κίβιλης, σχεδόν τον Χάνουμε. Και η έννοια αυτή του όρκου ως ένα είδος συνωμοτική ένωσης ανθρώπων που παίρνουν τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής τους, δεν υπάρχει πιθανά εδώ. Ε, άλλα έργα όπως αυτό το έργο του Ευερντίνγεν αυτό ήταν το ντεκόρου, το αποδεικτό ντεκόρου της εποχής εδώ πρόκειται ένα πάρα πολύ όμορφο έργο που είναι από τον Leiden, μεγάλο κι αυτό είναι δύο μέτρα το οποίο απεικονίζει ένα παρεφερές θέμα από το ιστορικό παρελθόν που είναι ο Γουλιέλμος ο Δεύτερος που παρέχει προνόμια στους ανθρώπους που βοήθησαν ε, την Ολλανδία Οπότε έχω ένα παρεμφερές θέμα. Ωραία ζωγραφική, αλλά ε, είναι τόσο λεπτομεριακή που ενώ έχει πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ τεχνική, έχει πολύ τεχνική όλο αυτό, έχει ταυτόχρονα και μία έλλειψη του τρόπου με τον οποίο τα εικαστικά μέσα. Προσδίδουν ψυχολογικό βάθος Τα κρόσια είναι θαυμάσια ζωγραφισμένα Όπως επίσης και το γούν τρίχωμα από το σκυλάκι Ή το χαλί Αλλά όλα αυτά δεν βοηθούν στο να επικεντρωθώ περισσότερο σε αυτή τη μεταφυσική λειτουργία ενός όρκου θανάτου που γίνεται από βαρβαρικές φυλές ενίδη έτσι στάση ζωής. Οπότε, ενώ το έργο του Εντερνίγγεν είναι πάρα πολύ όμορφο και ενώ ο ίδιος ο Ρέμπραντ, 20 χρονών όταν ήταν εδώ ας πούμε έχει ζωγραφίσει ένα αντίστοιχο ιστορικό θέμα χρησιμοποιώντα τον τεκόρουμ την παλέτα, κοιτάξτε, την παλέτα εδώ, αυτή την παλέτα είναι οι ίδιες. Ασημιά, γκρίζα, κόκκινα, αντιπαραθέσεις ψυχρών θερμών, μία λεπτομεριακή απόδοση των επιμέρους χαρακτηριστικών και ένας τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και λίγο σαν επίδειξη δεξιοτεχνίας στα φορέματα κτλ. Δεν ξέρουμε τι σκηνή απεικονίζει. Ιστορικό θέμα είναι καταχωρισμένο στα βιβλία, ωραίο είναι, είναι 20 χρονών ο εδώ και δουλεύει τέτοια θέματα. Αλλά από τα τέσσερα έργα που είδαμε εδώ βλέπετε ε, τον τρόπο με τον οποίο το φως είναι αυτό που καταδεικνύει την ένταση της στιγμής στο έργο το σημερινό και στο χόλμις. Τα άλλα έργα, το, το πιο μέτριο ας πούμε είναι αυτό, ακόμα και αυτό του Ρέμπραν το πρώιμο, είναι φλίαρα. Είναι ωραία, είναι καλωστιαγμένα, αλλά είναι φλίαρα. Ενώ εδώ υπάρχει μία σχεδόν μεταφυσική αίσθηση, στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται αυτά τα χαρακτηριστικά της συμμετοχής των ανθρώπων και κυρίω της μεταφυσικής λειτουργίας του φωτός. Γι' αυτό πάμε λίγο στη οχόρμοι νοητά, να το δούμε από κοντά. Ε? Πολύ, πολύ μοιάζει με μυστικό δείπνο, ναι, ναι, ναι. Και έχει ήδη κάνει δύο μυστικούς δείπνου, τον έναν αντιγράφοντας Λεονάρντο σε σχέδια. Ναι, πολύ, πολύ. Κάξτε συνθετικά πως διασταυρώνονται όλοι οι διαγώνοι άτομοι των σπαθιών και πως δουλεύει το κόντρα φως. Είναι η τελευταία δημόσια παραγγελία που έκανε. παρατείνεις η Κίτσα σε σχέση με το μυστικό δίπνο που απεικονίζονται διαφορετικές αντιδράσεις απέναντι σε ένα γεγονός έτσι γίνεται και εδώ αντιδρούν όλοι με ένα διαφορετικό τρόπο Δηλαδή ήταν ορισμένε παρατηρήσει σε σχέση με το Rebrant που ήθελα να τι πριν να ολοκληρώσουμε έτσι την αναφορά μα. Δηλαδή να πούμε κάποια πράγματα για την τεχνική και τον τρόπο με τον οποίο αυτή συνηγορεί στο τελικό αποτέλεσμα τη αίσθηση που έχουμε. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το. Πού είναι το δεύτερο θέμα έχει να εδώ είναι άραγε; yeah. No. Yeah. Πες μας Ναι. Yeah. Yeah. Yeah. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το καντρόλ L; yeah. Όχι. με την επίδραση που άσκησε όλο αυτό το έργο σε μεταγενέστερες εποχές. Αυτό έχω χρησιμοποιήσει δύο, δύο πολύ ωραίες εκθέσεις. Η πρώτη ε, ήταν παλιά, ε, Exit on the Memory, χαραγμένα στη μνήμη The Presence of Rebrandt, The Prince of Goya and Picasso, διότι και ο Goya και ο Picasso ήταν οι δύο καλλιτέχνες που έκαναν πάρα πολλά χαρακτικά ε, Ο Γκόγια πιο πολύ με ακουατίνητα Αλλά όλα, όλα πατάγανε στο etching αρχικά Οπότε υπάρχει αυτή η αναφορά η οποία είναι πάρα πολύ εντονή Και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ε, Για τα χαρακτικά τα είπαμε την προηγούμενη φορά Είχα βάλει ένα με κάτι κυφάκια εκεί Για κάποιους που πιθανόν να θέλανε μία διευκρίνηση παραπάνω ε, Πού είναι τώρα αυτό, εδώ. Θα το παίξει. Είχα προσθέσει δηλαδή κάποια... Επειδή υπάρχει κάποιο ότι δεν καταλάβαμε ακριβώς πώς γίνεται η... Χαρακτική με τη τεχνική κτλ. Είχα προσθέσει κάποιε εικόνε ώστε να γίνει αυτό πιο κατανοητό. Αλλά επειδή ήταν κάτι τζιφάκια αυτά, τα τζιφάκια είναι εικόνε που κινούνται. <coughs> και αυτέ δεν περνάνε στο PDF. Πρέπει να τι δείξει ανεξάρτητα ή να τι δείξει σε ένα άλλο πρόγραμμα. Τι έχω βάλει σε ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο αν το φορτώσει θα τι δείτε. Δεν έχει τίποτα σπουδαίο δηλαδή και να μην το δούμε αυτό. Γιατί η ουσία είναι λίγο παρακάτω αλλά στο μεταξύ μπορεί να το φέρει αυτό και να πούμε, είπαμε, αυτό που είχαμε πει είναι ότι αυτός χρησιμοποιεί βασικά τριών ειδών ε, τεχνικές στη χαλκογραφία. Η πρώτη τεχνική είναι που βάζει την πλάκα και την τρώει το οξύ. Έτσι. Αυτό λέγεται etching ε, και είναι οι δύο άλλες τεχνικές είναι που πιάνει μετά την πλάκα και καθώς πιάνει την πλάκα ε, μετά Αν δούμε το παίξει Ότι έχει διάφορες τεχνικές η... Χαρακτική Και ότι εμάς μας ενδιαφέρει Πιο πολύ η χαλκογραφία Ας πούμε ότι έχουμε Θέλουμε να ζωγραφίσουμε ένα χαλί Γιατί τώρα χειμώνιασε και στρώσαμε χαλιά Και στρώνουμε το χαλί Και θέλουμε να ζωγραφίσουμε ένα απλό χαλί Αυτό το χαλί είναι ζωγραφισμένο Σε μια πλάκα χαλκού Δεξιά και αριστερά Είναι το αποτύπωμά του σε ένα ωραίο χαρτί. Έτσι, mm -hmm. αυτό είναι μια χαλκογραφία. Εδώ, για να το φτιάξουμε χρειαζόμαστε κάποια υλικά που είναι μια πλάκα χαλκού, απαραίτητο, τρία-τέσσερα εργαλεία διαφορετικά, λίγο μελάνι για να το μελανώσουμε, ένα στυπόχαρτο και βέβαια ένα μείγμα από άσφαλτο, κερί κτλ. στο οποίο θα απλώσουμε για να καλύψουμε την πλάκα. Τι φέρνει. Δεν το παίζει το τσιφάκι. Α, το το όπα. Λοιπόν, αυτό λέγεται τσιφάκι και είναι μια κινούμενη εικόνα. Δεν είναι, α πούμε, JPG που είναι ακίνητη εικόνα. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε εμείς, αφού το παίζει, είναι ότι παίρνουμε την πλάκα του χαλικού και απλώνουμε πάνω αυτό το μείγμα που έχουμε φτιάξει από κελί ασφαλτο ή οτιδήποτε, σήμερα υπάρχουν και διάφορα συνθετικά υλικά, και προκύπτει αυτή η σκούρα επιφάνεια έτσι, Πάνω στην πλάκα του χαλκού Στη συνέχεια το γυρίζουμε Και με το εργαλείο μας Το μητερό Ανάλογα τον τρόπο Ζωγραφίζουμε το θέμα μας Αυτό που έχουμε να ζωγραφίσουμε Δεν είναι πολύ δύσκολο να ζωγραφίσουμε το θέμα μας Διότι είναι αρκετά μαλακή Αυτή η επιφάνεια Το ζωγραφίζουμε Λοιπόν κάνουμε και τα κρόσια του χαλιού Εδώ τακ τακ, τακ, τακ Και το ζωγραφίζουμε Στη συνέχεια το βουτάμε αυτό εδώ Σε μία λεκάνη Στην οποία έχουμε τοποθετήσει αυτό το οξύ Το οποίο οξύ θα διαβρώσει Αυτά τα χαραγματάκια Που είχαμε κάνει πάνω στη μαλακή επιφάνεια Κεριού και Βερνικιού και τα λοιπά βερνίκη λέγεται αυτό Βερνίκη χαρακτικής Θα το αφήσουμε μέσα στο οξύ αρκετή ώρα Δεν θα το βγάζουμε όπως κάνει αυτό Μία, φο μία φορά είναι αυτό. Είναι σαν συνέχεια. Είναι σαν αυτό που μα έδινε τώρα τα με διάφορα. Ε, αυτά τσιφάκια είναι, έτσι. Λοιπόν, μία φορά τα αφήνουμε μέσα, ελεγχόμενη του χρόνου βέβαια και στη συνέχεια το βγάζουμε. Τώρα αυτό έχει φάει το, το χαλκό, έχει τρυπήσει δηλαδή το χαλκό, οπότε παίρνουμε το σφουγαράκι, σκουπίζουμε. Όλη αυτή την επιφάνεια με ένα ανάλογα τι χρησιμοποιεί ο καθένα και μασμένη μένει η χαραγμένη πλάκα του χαλκού. Άρα ο χαλκός τώρα έχει τι χαράξει του. Στη συνέχεια παίρνουμε το μελάνι και τη σπάκουλα και μελανώνουμε αυτήν την χαραγμένη από το οξύ. Γι' αυτό λέγεται και έτσιγκ, χαραγμένη από το ψι πλάκα του χαλκού. Αφού λοιπόν τη μελανώσουμε και την αφήσουμε λίγο, καθαρίζουμε την επιφάνεια και μένει το μελάνι μέσα στα βαθουλώματα της χαράξη. Α πούμε. Έτσι. Και στη συνέχεια, παίρνουμε αυτή την πλάκα, πάμε σε μια πρέσα πιεστηρίου, γιατί θέλει πάρα πολύ μεγάλη πίεση αυτό βάζουμε και μια τσόχα ή κάποιο άλλο υλικό για να μην καταστραφεί αυτό και τυπώνεται το αποτέλεσμα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε αρκετές φορές, μέχρι να στομώσουν αυτές οι χαράξεις, η χαρακτική βγάζει γύρω στα 100 περίπου αντίτυπα καλά όσο προχωράμε στον αριθμό των αντιτύπων τόσο πιο στομωμένα είναι τα πρώτα ας πούμε είναι πιο καλά αυτή είναι η διαδικασία έτσι άρχιζε και ο Ρεύραν με αυτόν τον τρόπο δούλευε επειδή όμως είχε ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο και φτάνουμε στο τελικό αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο έτσι και έχουμε και την πλάκα τι γελάς δεν είναι πιο κατανοητό τώρα ε? ναι, ναι, ναι. Ναι. ναι ωραία στη συνέχεια όμω. Αυτό που κάνει ο Ρέμπραν και ο Πικάσο και όλοι οι άλλοι είναι να αρχίζει το engraving. Το engraving είναι ξηρή χάραξη. Δεν χρησιμοποιώ ούτε βερνίκια, ούτε οξέα, ούτε τίποτα. Πάνω και τώρα που κοιτάω την πλάκα, α πούμε το engraving, εδώ δεν είναι ξηφάκια, γιατί στο engraving δουλεύω απευθείας πάνω στο χαλικό. Οπότε ο Ρέμπραν τι έκανε. Έκανε το πρώτο etching. Έκανε το τύπο μάλλον των δοκιμίων, τα κοίταγε και άρχισε να κάνει αλλαγές. Οπότε έχουμε περιπτώσεις όπου το έχει σε 10 δοκίμια. Πάνω στο πρώτο, το, το etching, αρχίζει με dry point που είναι τα γκρέζια αφημένα. Αρχίζει με engraving που είναι τα γκρέζια περασμένα. Και δημιουργεί όλο αυτό το παιχνίδι οπότε έχουμε μια σειρά από χαρακτικά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα Τα οποία, ξαναδείχνω τώρα αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον Στην οξυγραφία που είναι έτσι Το αποτέλεσμα είναι περίπου αυτό Από πάρα πολύ κοντινό πλάνο Και επειδή έχει βυθιστεί στο υγρό ε, Γίνεται σχετικά εύκολα η απο... Σχετικά εύκολα τώρα Αυτά είναι και το σαδάδι Εύκολο δεν είναι Αλλά θέλω να σας πω ότι Δεν τρως το χαλκό Τρως το πιο μαλακό βερνίκι Στη, αυτό είναι το αποτέλεσμα του edging, της του χαρακτικού. Μετά μπορείς να επέμβεις είτε με τη βελόνα είτε με το καλέμι πάνω στο προηγούμενο και να αρχίσεις να προσθέτεις διάφορα στοιχεία, έτσι όπως τα είδαμε στα χαρακτικά του Ρέμπραντ. Το καλέμι έχει ένα πιο σκληρό αποτέλεσμα, εδώ απευθείας πάνω στο χαλκό, και το γιατί δουλεύει το καλέμιο και τρώει την πλάκα αλλά τα γρέζια τα σκουπίζω μετά εδώ. Άρα το αποτέλεσμά μου είναι έτσι. Ενώ αν δουλέψω με το λεγόμενο dry point που είναι η πούντα αυτό σημαίνει ότι χαράζομαι την πούντα και εδώ τα γρέσια τα αφήνω άρα φλουτάρει λίγο το μελάνι και το αποτέλεσμά μου είναι πιο τονικό. Αυτός λοιπόν δούλευε ταυτόχρονα, είπαμε, στα χαρακτικά του και τις τρεις τεχνικές. Δούλευε πρώτα το etching το έβγαζε, έκανε δοκίμια, ξαναπήγαινε στην πλάκα, δούλευε με dry point, έκανε δοκίμια, ξαναβγάζε την πλάκα, ξαναπήγαινε, δούλευε με καλέμη, ξαναβγάζε δοκίμιο. Έχει σχέδιο. Ε? Σχέδιο έκανε, σαν να είχαμε καλέμι. Ναι. ναι, ναι, Αλλά δεν μπορούσες εύκολα, δεν μπορείς εύκολα Έχει. να χαλάσεις τις πρώ πρέπει να επέμβεις για να τις χαράξεις εδώ ας πούμε που ήθελε να βγάλει τις φιγούρες γιατί αυτό είναι το, το δεύτερο δοκίμιο από το τσεχόμο uh, εδώ στο, στο πέμπτο δοκίμιο πια του φάνηκαν περιττές οι μορφές και θα τις βγάλει ας πούμε και εκεί πρέπει να γυαλοχαρτίσεις με ειδικά εργαλεία την πλάκα του χαλκού okay. οπότε ο χαλκός δεν πρέπει να είναι και πάρα πολύ λεπτό για να μπορείς να τον φας για να τα βγάλεις αυτά και αυτή είναι η έκτη βερσιόν ας πούμε του Βρετανικού Μουσείου. Συνήθως πόσο είναι το πάνω του Συνήθως είναι πέντε χιλιοστά. Δεν είναι πάρα πολύ. δεν είναι πάρα πολύ. Εκεί το λινέλο που χρησιμοποιούμε δεν το πει. βέβαια είναι πολύ πιο μαλακό. ναι. Απλώς είναι το λινέλο το επινοούμε γύρω στο 1860. Είναι σύγχρονο σχετικά... Η το των γενόλο... Αυτό που λέμε λινόλεων... Ναι, υπήρχε από το 19ο αιώνα. Ναι, ναι, ναι... Το τί, Απλώς το... Σαν όχι ναι, ακριβώς. Είναι, είναι, είναι το είναι το, το, το τώρα μοιάζει με και τι είναι συνθετικό. Τότε ήταν ένα μίγμα από λιναρόσπορο ο οποίος έχει. ήταν ανοιγηγμένος με οξέα και όρος λινόλεων. Ναι. Οπότε εδώ έχει αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, με την χαρακτική, κλείνω και τη χαρακτική. Εδώ χαρακτική σμόλ και πάω σε αυτό που είναι ανοιχτό που ήταν πιο αυτό Ctrl-L και εδώ λοιπόν τι είναι αυτό λοιπόν ε, κοιτάξτε ε, θα το τρέχω λίγο για να θέλω να πάω στο τελευταίο ε, εδώ λοιπόν έχω μία πάρα πολύ ωραία αντιπαράθεση από τέσσερις προσωπογραφίε, αυτοπροσωπογραφίε. η πρώτη είναι του Γκόγια και οι άλλες τρεις είναι του Ρέμπραντ. τις οποίες τις έχει δύο Γκόγια γιατί υπάρχει στην Ισπανία πάρα πολύ μεγάλη συλλογή χαρακτικών μόνο. Οπότε βλέπετε ότι κάθε φορά χρησιμοποιεί κάποια στοιχεία. Εδώ για παράδειγμα χρησιμοποιεί ε, την γραμμική διασταύρωση, το λεγόμενο hatching που λέμε, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο διασταυρώνονται οι πινελιές από εκείνο το πορτέτο του Rebren. Δεν χρησιμοποιεί το βλέμμα, εδώ καθόλου, γιατί εκεί ο Ρέμπραντ έχει ένα απορριμμένο βλέμμα, επειδή είναι λίγο τσρόνι, το βλέμμα του βγάζει μια μηχανία, ενώ το βλέμμα του Γκόγια βγάζει μια θεληματική φυσιογνωμία και πάρα πολλή αποφασιστικότητα. Άρα από εδώ δεν, δεν κρατάει το βλέμμα, κρατάει το hatching, τον τρόπο με τον οποίο εξεργάζεται τα στοιχεία. Εδώ κρατάει κάποια στοιχεία από την επεξεργασία της γραμμής ε, και κάτι από το βλέμμα το οποίο γίνεται πιο διεισδυτικό και πιο θεληματικό και εδώ ακόμα περισσότερο. Κοιτάξτε το κάτω μέρος του Γκόγια και το κάτω μέρος του Ρέμπραντ τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα στοιχεία. Δεν είναι δηλαδή ότι αντιγράφει την ίδια πόζα παρατηρεί πάρα πολύ την τεχνική και τον τρόπο με τον οποίο κάθε τεχνική έχει ένα διαφορετικό τελικό αποτέλεσμα. Αριστερά βλέπω ένα Ρέμπραντ με μια ωραία μικρή ε, οξυγραφία και δεξιά βλέπω ένα σχέδιο του Γολια ο οποίος έχει δει αυτή την οξυγραφία του Ρέμπραντ γιατί στα χρόνια του ρομαντισμού, που το κάνει αυτό τα τέλη του 19ου αιώνα, η έννοια του καλλιτέχνη που είναι και λίγο αναμαλιασμένο, που είναι και λίγο ε, έχει ένα ηρωικό χαρακτηριστικό, είναι πάρα πολύ έντονη, οπότε βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί. Κρατάει πάλι το setting όλο παρόμοιο, ε, δεν κρατάει το βλέμμα γιατί εδώ το βλέμμα είναι και λίγο περιπεκτικό, ενώ εκεί είναι πιο συγκεντρωμένο και τα δύο όμως έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν αντιπαράθεση του τρόπου με τον οποίο από έργα έργα είχε δει μόνο την Αρτεμισία που βρισκόταν στην Ισπανία εκείνη την περίοδο <laughs> την οποία τη χρησιμοποιήσα μοντέλο εδώ βλέπετε ασπρόμαυρη εκδοχή αυτών των έργων που κανονικά είναι έγχρωμα όπου έχει την κυρίαρχη μορφή που άλλοτε είναι του βασιλιά άλλοτε της Αρτεμισίας και τον τρόπο που κάποιο ακόλουθο, γυρισμένο τρία τέταρτα με πλάτη παρουσιάζει κάτι στην Αρτεμισία, το κύπελο, στον βασιλιά Ογκόγια, αυτός είναι εδώ ο ίδιος ο, ο ζωγράφος, ε, ένα πορτρέτο του. Οπότε έχω ένα παρόμοιο στήσιμο. Από εδώ υιοθετεί τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η σκηνή. Ο Πικάσο έχει μία ακόμα πιο ιδιαίτερη σχέση με τον Ρέμπραντ γιατί χρησιμοποιεί συνεχώς διαρκείς αναφορές. Ε, από το, αυτή την αντιπαράθεση που την είχαμε δει ένα χαρακτικό του ρεμπραντ που είναι ο Δίας και η Αντιόπη ανασύκομα της κουβέρτας και ε, η, η ανδρική μορφή να πλησιάζει με ερωτική διάθεση τη γυναικεία Ο Πικάσο το κάνει αυτό με το φάβνο που πλησιάζει ένα κοιμόμενο κορίτσι ενώ ο Ρέμπραν το είχε κάνει με τον Δία να πλησιάζει την κοιμόμενη Αντιόπη Αυτά είναι από τη σουίτα του Βολάρ, είναι και τα δύο πάρα πολύ δυνατά. Ο, είχε πολύ μεγάλη, ο Πικάσο είχε πολύ μεγάλη συλλογή και χαρακτικών του ρεμπραντ και είχε και το οκτάτομο έργο του Ότο στη, Μπένες στην βιβλιοθήκη του που ήταν αυτός που έκανε το καταλό γκρεζονέ του Ρέμπραν, ο Μπένες. Ε, ε, και κατέγραψε όλα τα έργα του Ρέμπραν. Αυτό λοιπόν στην ποιοθήκη του ο Πικάσο το είχε. Άρα είχε μία πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον Ρέμπνα, στην οποία ερχόταν και πανερχόταν συνέχεια κάνοντας παραλλαγέ, Εδώ ο Φάβνος είναι νέος και αγένειος εδώ ο Φάβνος είναι μεγαλύτερος και γενιοφόρος. Οπότε στη διάρκεια αυτή, βλέποντας τα έργα του πολλά λάδια του Ρέμπνα, έχει κάνει μια τεράστια σειρά από παραλλαγές όπως εδώ με τη Βιθσαβέκ που την είχε δει στο Λούβρο ε, ερωτευμένος με τη Μαρίτε Βάλτερ εδώ, εδώ μιμείτε την τριπλή προσωπογραφία της Άσκιας σαν στήσιμο μας ενδιαφέρει όχι σαν τρόπος διότι εδώ είναι λίγο πιο κυβιστικός ο τρόπος αλλά τα τρία πορτρέτα της Άσκια που έχει κάνει ο Ρέβραντ στο ίδιο χαρτί και τα τρία πορτρέτα της Μαρή Τερέζ που έχει κάνει ο Ρέμπραντ στο ίδιο χαρτί είναι σαν να λειτουργούν ως έννηση αναφορά. Εδώ τα τρία πορτρέτα της Μαρή Τερέζ, ένα, δύο, τρία, τοποθετούνται και τα τρία σε προφίλ και εισβάλλει σε αυτό μία αρκετά έτσι, διασπαρμένη προσωπογραφία του Ρέμπραντ σαν να τον βλέπεις στον ύπνο του το είπε κιόλας ένα γράμμα την επόμενη μέρα ότι καθώς σκεφτόμουν να τη μαρείτε Ρεσ και τα πορτρέτα που της έκανα ήταν σαν να εμφανίστηκε στο όνειρό μου ο Ρέμπραντ. και το επόμενο πρωί που ξύπνησα ζωγράφισα τον Ρέμπραντ με την ίδια γραμμική διάχυση που χρησιμοποιούσε και ο ίδιος και εδώ βλέπετε ότι τι κάνει, κάνει τις προβολές και υποχωρήσεις του διασταυρούμενου γραμικού στοιχείου, όπως ακριβώ τα χαρακτικά του Ρέμπραντ. Δηλαδή είναι σαν να παίρνει πράγματα που θέλει να ζωγραφίσει και να μηνείται και την τεχνική και την παρουσία του Ρέμπραντ. Αυτό είναι ένα υπέροχο χαρακτικό του Ρέμπραντ 13x11 από τα πιο έτσι, λιτά και μοντέρνα, με την έννοια του ότι με πολύ τορμηρό τρόπο απεικονίζει μια πολύ ελεύθερη γραμμή εδώ κάτω με dry point, δηλαδή φαίνεται έκανε το κεφάλι, γιατί το κεφάλι είναι έτσι, οξυγραφία με το οξύ που λέγαμε, το έβγαλε, το άφησε το άλλο κενό για να δει θα το συνεχίσει. Πιθανόν το έβγαλε, άρχισε να κάνει κάποιε πολύ ελεύθερες γραμμές με dry point, το ξανάβαλε, έβγαλε δεύτερο δοκίμιο και του άρεσε πάρα πολύ αυτό το παράξενο παιγνίδι ανάμεσα στο πλήρες και στο κενό στο ολοκληρωμένο και το ειμητελές, στο φως και το σκοτάδι. Οπότε το άφησε έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η διαφοροποίηση της γραφής, η πολύ πυκνή και δουλεμένη γραφή στο χέρι, στο καπέλο, στο γούνινο έτσι, μανίκι, στη γενιάδα και η πάρα πολύ ελεύθερη γραμμή του dry point η οποία διαγράφει απλώς τη σιλουέτα στο χώρο. Ο Πικάσο όταν ζωγραφίζει το καλλιτέχνη και το μοντέλο του βλέπετε ότι αξιοποιεί ακριβώς αυτή την αντίληψη μεταξύ του φωτός και του σκοταδιού. Έχει κάνει έναν πολύ ωραίο βία. εδώ ο Ρέμπραντ από τα πιο ωραία χαρακτικά του, λιτό και καθαρό, χωρίς πλήθος και είναι η σκηνή που χτυπάει πόρτα γιατί έρχεται ο γιος του και του φέρνει αυτό που θα... του είχε δώσει ο άγγελος για να του θεραπεύσει τα μάτια γιατί έχει τυφλοθεί ο Βίας δεν μας πολύ ενδιαφέρει το βιβλικό επεισόδιο αλλά είναι τυφλός, ο Τοβίας είναι τυφλός και ο σκύλος, έχει το μαγκούρι εδώ ο σκύλος κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να ρεγουλάρει λίγο την κίνησή του να μην κρεμοτσακιστεί και τίνει με το δεξί χέρι απλωμένο προς την πόρτα εδώ για να το δούμε αυτό γιατί είναι πολύ ωραίο κάνει τη σειρά με τους μηνοταύρους για τη σουίτα του Βολάρ ε, στην οποία επειδή τα έχει λίγο με την ε, γυναίκα του και με την Μαρή Βάλτερ και με την αυτή διότι αν χωρίσει την Όλγα ε, μετά θα μπλέξουν τα περιουσιακά στοιχεία και η Μαρή Βάλτερ αυτός είναι 53, αυτή είναι 23 και βρίσκεται σε ένα μπλέξιμο Ξέρει για τον Ρέμπραν ότι η Σάσκια είχε αφήσει Ρήτρα στη Διαθήκη και δεν μπορούσε και αυτός να παντρευτεί την Χέντριγκε διότι η Ρήτρα που είχε βάλει η Σάσκια στη Διαθήκη δεν του το επέτρεπε. Οπότε ταυτίζεται με το Ρέμπραν και σε επίπεδο σχέσεων με γυναίκες διότι περνούσε αντίστοιχα προβλήματα αλλά ταυτόχρονα βλέποντας και το χαρακτικό του τον Πάιας απεικονίζει τον ίδιο τον εαυτό του σαν ένα Μινόταυρο ο οποίος Μινόταυρος είναι τυφλός κάτι ανάμεσα σε μηνόταυρο και σε Ιδίποδα εδώ όπου ο Ιδίποδας έκανε ό,τι έκανε και τυφλώθηκε διαπιστώνοντας αυτό που έκανε οπότε ο Πικάσο εκείνη την εποχή κάνει ό,τι κάνει και αισθάνεται ότι κάτι κακό κάνει Άρα έχει και μία τάση αυτοτιμωρίας και νιώθηκε ταυτόχρονα σαν ένας μηνόταυρος με ζώο διένστικτα. Άρα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και το κοριτσάκι που αν ήταν ο Ιδίποδας θα ήταν η εδώ, εδώ το κοριτσάκι είναι η Μαρίτερ Βάλτερ που ελπίζει ότι θα τον βγάλει από όλο αυτό το μπερδεμένο λαβύνθο μέσα στον οποίο βρίσκεται. Προσέξτε τη μαγκούρα, το απλωμένο χέρι, ε, τα, τα στοιχεία εδώ της γραμμικής απεικόνησης, είδατε εδώ στο κοντινό πλάνο που κάναμε πριν, ότι κάνει ένα παιχνίδι με γραμμές. Εδώ λοιπόν ο Πικάσο κάνει ακριβώς ένα αντίστοιχο παιχνίδι με γραμμές. Ε, ο Πικάσου βέβαια βλέπει το Rembrandt και επηρεάζεται από αυτόν αλλά όλα αυτά τα μεταγράφει με έναν πάρα πολύ ιδιοφύη τρόπο κάτι που έκανε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αντλώντας από το παρελθόν Εδώ για παράδειγμα κοιτάξτε ότι είναι η φάση τη δεκαετία του 60 που ζωγραφίζει τους σωματοφύλακες ταυτιζόμενος με τον έναν σωματοφύλακα, Musketeers Οπότε εδώ χρησιμοποιεί ε, αναφορά στο Ρέμπραντ, χρησιμοποιεί αυτά τα δύο έργα κυρίως, το ένα για το καπέλο και το άλλο για την έκφραση, οπότε βλέπετε ότι από αυτό το χαρακτικό του Ρέμπραντ έχει πάρει την έκφραση του προσώπου, τη γενιάδα, το στόμα, το στόμα είναι ακριβώς ίδιο σαν σχέδιο και έχει προσθέσει από αυτό το έργο το καπέλο, Οπότε και μετά προσθέτει τα δικά του στοιχεία και χρησιμοποιεί αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση. Από το πορτρέτο το χαρακτικό του Ρέμπραν με τη Σάσκια, ένα πολύ όμορφο χαρακτικό, βλέπετε ότι δίνει το 68 μια πολύ ελεύθερη απεικόνιση πάλι σε έτσι Αυτά όλα είναι επίσης οξυγραφίες που κάνει ο Πικάσο. Ο Πικάσο ήταν ο πιο σημαντικός χαράκτης του 20ου αιώνα, καλλιτέχνης χαράκτης. Έχει κάνει πάρα πολλές οξυγραφίες, οπότε και αυτό είναι οξυγραφία και είναι κατά αντιστοιχεία «Artist en his model Rembrandt en εδώ βλέπετε αυτό το πολύ ωραίο χαρακτικό που είχαμε δει με το self-portrait trony, όπου κάνει κρυμάτι στον καθρέφτη για να μελετήσει τις εκφράσεις του προσώπου ο νεαρός Ρεμπραντ και εκεί βλέπετε ένα σχέδιο χαρακτικό πάλι του Πικάσο, όπου αντιγράφει ενίδη αντιγραφής και ενίδη παροδίας ταυτόχρονα το δικό του απορριμμένο βλέμμα. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η επίδραση. Εδώ ας πούμε είναι ένα πολύ ωραίο έργο. Λεπτομέρεια από το αρχικό έργο που σας είχα δείξει που εδώ είναι 20 χρονών και η αμηχανία μπροστά στο καβαλέτο και εδώ είναι ο Πικάσο το, το 70 με 71 που είναι 89 χρονό πια και είναι σαν να, σαν να ξαναγυρίζει στο παιδάκι που ήταν όταν άρχισε τα πρώτα του βήματα στη ζωγραφική Όπως και ο Ρέμπραντ εδώ είναι το αμήχανο 19χρονο παιδάκι Απέναντι στο καβαλέτο Οπότε εδώ υπάρχει και στα μάτια και στο στόμα, αλλά κυρίως στην αναφορά στην παιδική ηλικία και στα πρώτα βήματα. Σε αυτό το πορτρέτο υπάρχει η χρήση της γριμάτσας του ανοιχτού στόματος, που είναι πάρα πολύ έντονη από το ρέμπρα. Σε αυτό το πολύ όμορφο έργο που είναι ο καλλιτέχνης με το μοντέλο του χρησιμοποιεί πάλι το Spectacle for a Couple, σαν αντιστοιχεία φωτεινού και σκοτεινού και ένα από τα πιο, από τα πιο ωραία έργα που τα δουλεύει ε, σε μεγάλη ηλικία πια, εδώ είναι 90, αυτά τα αρχίζει το 71 και τα τελειώνει το 72 που είναι 90 χρονών ο Πικάσο ε, και παίρνει το H. Homo, τις εκδοχές του Edge Homo που το είδαμε μιλώντας πριν για την τεχνική της χαρακτικής και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και κάνει μια σειρά από έξι δοκίμια, ο Πικάσο. Βλέπετε ας πούμε ότι το πρώτο δοκίμιο είναι πολύ λιτό, δεν, δεν, έχει, δεν έχει λεπτομέρειες. Είναι μια οθόνη σκηνή. Α, εγώ είχε πάρει μια προζέκτορα. Στην Αντίμπ που έμενε και στην Αβινιό που έμενε εκείνη την περίοδο, στην Όλια Γαλλία ζούσε τα τέλευτα χρόνια, έχει πάρει ένα προτζέκτορα παραδοσιακό με slides, έχει τραβήξει slides στα έργα του Πικάσο και τα προβάλλει στο σπίτι του. <Ρέμπρα> του Ρέμπραν και τα προβάλλει στο σπίτι του. Οπότε, η, η οθόνη που εντάξει εμεί τώρα έχουμε μέσα και το κάνουμε, αλλά αυτό το 1970 δεν μπορούσε να το κάνει ο καθένα. Οπότε ήταν ξαφνικά η οθόνη σκηνή μέσα στην οποία διαδραματίζονται πράγματα. Χρησιμοποιεί λοιπόν το χόμο όπου είναι η σκηνή πάνω στην οποία ο πιλάτος έκει τα αντιμέτωπος απέναντι στο δίλημα Ισούνι Βαραβά και κοιτάει και το πλήθος. Ο Πικάσο βρίσκεται αντιμέτωπος με όλη του τη ζωή στα 90 του, την, την, την αναλογίζεται κατά κάποιο τρόπο. Οπότε κάνει μία σειρά «Homme, Le Théâtre de Picasso» σε μία σουίτα 156, φτιάχνει μία σουίτα 156 χαρακτικών, αυτά ανήκουν σε αυτή τη σουίτα τα τρία βλέπετε από τα έξι, εδώ είναι το έκτο δοκίμιο, το οποίο είναι το πιο πλήρως επεξεργασμένο, γιατί είναι ταυτόχρονα και το αρχικό etching πάνω στο οποίο μετά όμως άρχισε να δουλεύει, βλέπετε. Αυτό είναι πάνω σε αυτό και αυτό είναι πάνω σε αυτό. Και προσθέτει στο edging homo του Rembrandt, υπήρχαν και αυτοί που βγαίναν από τα παράθυρα και κοιτάγαν από πάνω. Υπήρχε το πλήθος από κάτω, το οποίο πάρα πολύ μεγάλο πλήθος, το οποίο μετά το αφαίρεσε για να επικεντρωθεί στο θείο δράμα αλλά ο Πικάσο δεν το αφαίρεσε προσθέτει στοιχεία εδώ και χρησιμοποιεί τον ίδιον ο ίδιος κάθεται σε ένα θρόνο είναι 90 χρονών πλήρως αναγνωρισμένος ενίδη πατριάρχη αυτό είναι ο ίδιος το καταλαβαίνετε είναι αυτοπροσωπογραφία περιβάλλεται από τα τότε η οικία πρόσωπα είναι, βρίσκεται απέναντι στο ένιγμα του χρόνου και του μέλλοντος και του κατά πόσο το έργο του θα έχει την αναγνώριση που είχε άρα η παρουσία μιας σφίγγας η παρουσία των μορφών που κοιτάζουν από ψηλά εδώ και η παρουσία των μορφών που βρίσκονται στο κάτω επίπεδο που είναι οι γυναίκε της ζωή του εδώ, και ο τρόπος με τον οποίο η κάθε μία αντιδρούσε απέναντι στον ίδιο έχει να κάνει με αυτοβιογραφικά στοιχεία, με την ίδια την τεχνική του χαρακτικού Κοιτάξτε αυτή τη μορφή που η μισή είναι... Ε, με άσπρη διαγράμμιση στο σκοτάδι και άλλη μισή με μαύρη διαγράμμιση στο λευκό που είναι μια αναφορά στην ίδια την τέχνη του χαρακτικού που δουλεύει με το Μελάνι και το άσπρο-μαύρο αλλά και σε έναν 90χρονο άνθρωπο που μετά από ε, και πέρασε και ζόρι το 68-69 ήταν 8 μήνες στο ροσοκομείο θέλω να πω είχε αρχίσει να έχει πιο έντονη την αίσθηση μεταξύ φωτός και σκοταδιού οπότε ο Ρέμπραντ που λειτουργεί επάνω σε αυτό το μεταφυσικό δίλημα του θείου δράματος, και ο Πικάσο, ο οποίος λειτουργεί κάτω, μέσα από το τεάτρο του Πικάσό, τη σκηνή της ζωής του, στην οποία από διάφορες πλευρές εισβάλλουν όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους είχε σε επαφή και όλοι όσοι παρατήρησαν το έργο του. Θέλω να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο έτσι... Ε, Επηρεάζεται ένας καλλιτέχνης, ειδικά ο Πικάσο Δεν είναι μόνο τεχνικός Προσπάθησα να σας δείξω και τεχνικές που ακολουθεί Και συνθέσεις που ακολουθεί Και τρόπους, αλλά κυρίως και ψυχολογικές ταυτίσεις Από εκεί και πέρα ε, ε, ε, γίνονται πάρα πολύ ωραίες εκθέσεις Φέτος ε, έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση στο Rembrandt στο Άμστερνταμ από τον Ιούνιο μέχρι τον Νοέμβριο που λεγόταν Inspired by Rembrandt, εμπνευσμένη από τον Rembrandt εμ, στην οποία διάφοροι σύγχρονοι καλλιτέχνες έχουν παρουσιάσει έργα. Ε, Αυτό το κάνει κάθε χρόνο το Ρέμπραντ Χούρις, οπότε πάτε Άμστινταν πάντα υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον να δείτε και σιγά σιγά έχει δημιουργήσει και μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογή από έργα άλλων καλλιτεχνών που συνομιλούν κατά κάποιο τρόπο με το Ρέμπραντ. Εδώ όμως έχει μια συλλογή από 4.000 χαρακτικά, πέρα από αυτά του Ρέμπραντ δηλαδή, άρα έχει μια πολύ μεγάλη συλλογή, οπότε υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, εμπνευσμένη από το Ρέμπραντ, όπου ανάλογα το χρώμα, εδώ ας πούμε, το κίδρο, εκεί το μπλε, εκεί, το ροζ, είχε θεματικές ενότητες διαφορετικές. Έπαιρνε δηλαδή κάτι, ένα στοιχείο το έργου του Ρέμπραντ, των χαρακτικών του Ρέμπραντ, και ε, το χρησιμοποιούσαν οι διάφοροι άλλοι καλλιτέχνες για να αποδώσουν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά της μορφής. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι το ρο, αυτή η αμεσότητα ρο-ριαλισμα. Σε αντίθεση με όλους τους σύγχρονούς του, ο Ρέμπραντ έδειχνε τα γυμνά του μοντέλα όπως ήταν. Δεν τα έκανε ιδεαλιστικά, δεν τα ωρεοποιούσε, δεν τα έβαζε να κάθονται σε χαριτωμένες πόζες, δεν απεικόνιζε το όμορφο δέρμα τους ο δεν werthogen δούλευε με τον ίδιο έντιμο και άμεσο τρόπο. Τα μοντέλα του είναι αληθινά και απεικονίζονται με μία ειλικρίνεια όπως ακριβώς και του ρέμπραντ. Τα γυμνά του Rembrandt πιθανόν σήμερα πια δεν σοκάρουν τους θεατές, αλλά εκείνο το χαρακτικό που δείχνει την γυναίκα που ουρεί δεν θα μας σόκαρε ακόμα και σήμερα. Η Μαρλέν Δουιμά έφτιαξε μια πολύ ενδιαφέρουσα αληθογραφία, εμπνευσμένη ακριβώς από αυτό το χαρακτικό του Ρέμπραντ. Οπότε είμαστε στην πρώτη Art δεν The Naked Truth, εδώ, Ρέμπρα, Βλέπετε αυτή την αμεσότητα στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η γραμμή με αφορμή Αυτά. Ήτανε συνήθως ένα έργο του Ρέμπραντ και δίπλα ήταν τα έργα από τα οποία έχουν εμπνευστεί. Ε, αυτό είναι ένα πολύ δυνατό έργο, μια κουαρέλα της Μπαρβλέντι Μά. Λιθογραφία είναι, συγγνώμη. Άλλη σαν κουαρέλα ο τρόπος που δουλεύει το που έγκει την έμπνευσή της από αυτό το πολύ τολμηρό για την εποχή του χαρακτικό του Ρέμπραντ με την αγρότησα που Ένα άλλο στοιχείο πάρα πολύ έντονο στο Ρέμπραντ είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί τους μαύρους σκοτεινούς τόνους στα χαρακτικά του Το μαύρο για το Ρέμπραντ ήταν ένα είδος εκφραστικού μέσου ε, ε, ε, επέτεινε τη δραματικότητα και την ένταση που υπήρχε σε κάθε σκηνή. Ο Φερδινάν Μπολ για παράδειγμα χρησιμοποιεί αντίστοιχα έργα. Κοιτάξτε εδώ ότι έχω ένα έργο του Φερδινάν Μπολ που έχει δει το χαρακτικό του Ρέμπραντ τον ίδιο αιώνα αλλά μετά που τα έχει κάνει ο Ρέμπραντ και δουλεύει πάλι με την εκφραστικότητα του σκοτεινού χώρου και με το συνεχόμενο διαγραμμισμένο έτσι τονικό πέρασμα όλων αυτών των λεπτών αποχρώσεων της οικογένειας που βρίσκεται πολύ κοντά στο παράθυρο. <Κι> να μπει ρέμπρα τη λέω, εδώ ξέχασα να τον βάλω αλλά ήταν το όμως <Κι> ρέμπρα, <Κι> έχω κι αν οένομα να κάτι. <Κι> <Κι> Ήθελα να βάλω εκείνο με την Αγία Οικογένεια που βρίσκεται στη Φυγή στην Αίγυπτο αν θυμάστε και είναι ακριβώς το ίδιο. του Ρέμπραντ από αυτές που βυθίζεται στο σκοτάδι το πρόσωπο Ε, έτσι, χρήση της γραμμής την έχουμε δει είναι έτσι όπως λέει και εδώ ανυπέρβλητη διότι μέσω της γραμμής φτιάχνει ολόκληρο σύμπαν ο Ρέμπραντ με αυτόν τον τρόπο οπότε εδώ υπήρχε μία πάρα πολύ ωραία εκτό από τα τρία δέντρα του Ρέμπραντ και άλλων ένα Ρέμπραντ υπήρχε μία πάρα πολύ ωραία σειρά εδώ από τον Χορτ Γιάνσενν ένα γερμανό καλλιτέχνη, δεν είναι πια στη ζωή αλλά έχει κάνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά από 24 χαρακτικά οξυγραφίες επηρεασμένο πάρα πολύ από τους πειραματισμούς του Ρέμπρα και τις διαφορετικές γραμμές που χρησιμοποιεί στα έργα. Ε, τη σειρά την ονομάζει λαοκών θέλοντας να δώσει αυτή την αίσθηση του συστρεφόμενου σώματος του λαοκόντα με τα φύρια, αλλά αυτό έχει να κάνει με το παιχνίδι της γραμμής που χρησιμοποιεί... Ε ο Χώστεντ. Η, η αφορμή ήταν οι τρεις γραμμές, ε, τα τρία δέντρα του Ρέμπραλντο που χρησιμοποιεί διαφορετική γραμμή για την επερχόμενη καταιγίδα, διαφορετική γραμμή στα σύννεφα και διαφορετική γραμμή στα συμπλεκόμενα κλαριά από τα δέντρα και τους θάμνους. Οπότε στα τρία δέντρα χρησιμοποιείται μία πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία γραμμή. Και να δούμε κάποια από τη σειρά του Χορστ Γιάνσεν. Πολύ καλός χαράκτη. αναφερόταν στη φύση και στον τρόπο με τον οποίο αυτό είναι ένα από τα τυπικά εργαστήρια του Rembrandt το εργαστήριο ένα από τα τυπικά εργαστήρια όπου συνέλεγαν διάφορα παράξενα της φύσης τα οποία τα χρησιμοποιούσαν σαν μοντέλα ένα από τα πιο ωραία χαρακτικά του Rembrandt είναι το κοχύλι αυτό το οποίο είναι από τα πρόημα έργα που έχει κάνει και το οποίο το αποδίδει με πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο καθώς δουλεύει την οξυγραφία ε, και εκεί υπήρχε μια ωραία διπαράθεση με κάποιο από τα έργα του Champs Donker ο οποίος χρησιμοποιεί ζωντανούς οργανισμούς, νεκρά πουλιά ε, και άλλα πλάσματα, κουκουνάρια ε, και αυτός με οξυγραφίες, χαρακτικά είναι δηλαδή και αυτά λειτουργώντας μέσα από την παρατηρητικότητα σε ανόργανα και ενόργανα στοιχεία της φύση οπότε υπήρχε μια πολύ ωραία αντιπαράθεση απέναντι στον τρόπο που η παρατήρηση της φύσης επηρεάζει ε, από το Ρέμπραντ και άλλους καλλιτέχνες η, μια αίθουσα μεγάλη ήταν αφιερωμένη στην αυτοπροσωπογραφία και στον εαυτό ε, εδώ υπήρχε μια σειρά από έργα ε, που ανήκουν στο λεγόμενο Ολανδισμός που ήταν μια τάση που εμφανίζεται το 18ο αιώνα εδώ ας πούμε βλέπω ένα πορτρέτο του Georg Friedrich Σμίτ του Γερμανού που ανήκει στα πλαίσια του Ολλανδισμού, είναι 100 χρόνια μετά τον Ρέμπραντ αλλά βλέπετε ότι χρησιμοποιεί σαν μοντέλο την πάρα πολύ ωραία αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ που είχαμε δει στο ανοιχτό παράθυρο, εδώ δηλαδή, αυτό το etching και Dry Point που είναι και οι τρεις τεχνικές. Αυτό είναι το πρωτότυπο του Ρέμπραν και το άλλο ήταν του Σμιτ. Και μια ωραία λιθογραφία του Αρτ Βελτώχεν επηρεασμένη πάλι από την αμεσότητα των πορτρέτων του Ρέμπραν. Μια πολύ ωραία σειρά και πολύ ωραία επιρροή ήταν τα κεφάλια, όλη, όλη αυτή η σειρά, ε, την ονομάζει Half-Life After Rembrandt είναι χαρακτικά και αυτά, έτσι, σοξυγραφίες δηλαδή, είναι αρκετά μεγάλα, όπως είδατε και στην ε, φωτογραφία πριν, και ο Brown ε, να δούμε έξι, έξι τουλάχιστον από αυτά γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο ε, ο Μπράουν χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία αυτό συνήθως παίρνει την εικόνα τη σκανάρει την πρωτότυπη δουλεύει πολύ με καλύτερη του το, το σκανάρει την εικόνα και μετά δουλεύει με γραφίδα στο iPad και την επεξεργάζεται και μετά παίρνει το αποτέλεσμα και το δουλεύει πάνω σε λιθογραφική ή ε, Λάκα Χαλκού και φτάνει σε ένα τελικό αποτέλεσμα με την παραδοσιακή έτσι, ε, μεθοδολογία. Οπότε έχω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά από έργα, τα οποία έλκουν την καταγωγή της από τα χαρακτικά του Ρέμπραν και στη συνέχεια την προχωράνε πάρα πολύ σε ένα είδος εικόνας η οποία λειτουργεί μέσα από έναν εξπρεσιονιστικό καταιγισμό γραμμικών στροβιλιζόμενων στοιχείων. Ε, υπήρχαν και κάποιες, κάποια χαρακτικά του Ρέμπραντ για να δούμε κυρίως τον τρόπο με τον οποίο εδώ ας πούμε στο δεύτερο ανατολίτικο κεφάλι το δεύτερο ανατολίτικο κεφάλι υπάρχει εδώ μέσα κοιτάξτε την άκρη από το μουστακάκι, τη μύτη το Φρύδι αλλά πάνω εκεί ταυτόχρονα όπως ο Ρέμπραντ έπαιρνε το έξιν και πάνω εκεί άρχισε να ξαναδουλεύει άλλες γραμμές έτσι και ο Γκλέν Μπράουν παίρνει <coughs> την αρχική εικόνα του Ρέμπραντ και πάνω εκεί αρχίζει και δημιουργεί μία πιο στροβιλιζόμενη εικόνα από πάρα πολύ ενδιαφέρουσες γραμμικές χαράξεις δημιουργώντας μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα πορτρέτα αυτά είναι και μεγάλα αυτό είναι 15 εκατοστά, ας πούμε, ενώ αυτά είναι 90 εκατοστά. Είναι μεγάλα και πραγματικά εντυπωσιακά. Αυτά τα έχει κάνει το 2016, δηλαδή πρόπερση είχε κάνει μία ατομική στο Ρέμπραντ Χούις. Φέτος είχε τη σειρά με τα έξι πορτρέδα που θα σας δείξω. Αυτά είναι η γραφισμοί από το πρωτότυπο του Ρέμπραντ. Μάσιο. και αυτά είναι του Γκλέμ Μπράου το δεύτερο και πάω στην αίθουσα ε, του Ρέξ Μουζέου για να δούμε λίγο ορισμένες ε, ε, κάποιες τελευταίες αντιπαραθέσεις από την πολύ ωραία έκθεση ε, που αφήσαμε στη μέση την προηγούμενη φορά και να τελειώσουμε με αυτό. Ε, περνάω γρήγορα κάποια έργα Είμαστε πάντα εδώ, «Ρέμπναντ Βελάς» και «Δύο», είχαμε δει εκείνη την πολύ ωραία έκθεση στην οποία είχαμε δει την αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ολλανδικά έργα και Ισπανικά έργα, ε, το θουρμπαρά με το Σάρενταμ, το θουρμπαρά με το Μπλόμαερτ, την έμφαση στα υφάσματα, την έννοια του, της δικαιοσύνη και του τρόπου απονομής της, την εσωτερικότητα του Χριστού του μουρίγιο και του Τίτου, την μητρότητα ως θρησκευτικό θέμα και ως κοσμική απεικόνηση, την έννοια της προφητείας της ανάγνωσης των γραφών από τη σίβηλα του Βελάσκεθ στη γυναίκα του Ρέμπραντ, την, το παιχνίδι με τα λευκά, την αποδοχή και την επιθετικότητα από το τον στον Νάσελίν, την έννοια της ματαιότητας της νεκρές φύσεις και της απεικονίσεις του Αγίου Παύλου του Ερημίτη, την έννοια της φιλανθρωπίας τον τρόπο το διαφορετικό με τον οποίο αποδίδεται από την Ισπανία στην Ολλανδία, τα πολύ ωραία πορτρέτα του Βελάσκεφ και του Ρέμπραντ, τα πολύ όμορφα και τεράστια πορτρέτα των αριστοκρατών της Ισπανίας και των αστών της Ολλανδίας. Αυτές τις αίθουσε τις είχαμε περιηγηθεί και είχαμε σταματήσει σε αυτή την αντιπαράθεση, εδώ ανάμεσα στο Ριμπέρα και στο Ρέμπραντ για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν και οι δύο αυτό το φως το οποίο πλάθει τη μορφή σαν να τη χτίζει και να κάνει αυτή την κατασκευή παρά την πολύ μεγάλη διαφορά που, υπάρχουν, που υπάρχει ανάμεσα στα δύο θέματα την, την, το, το συμφεροντολογικό τρόπο της αργυραμιβού και την αθωότητα του μικρού Τίτο, με τον εξαιρετικό τρόπο που πλάθει ο Ρέμπραντ τα, τα πινέλα του. Η, η, να δούμε με τρεις-τέσσερις αντιπαραθέσεις ακόμα. Ε, η μία είναι αυτή η πολύ ωραία την παράθεση που ο επιμελητής λέει: Rebranded the life is shared the ability to dissect the conditioning men for the seeders for us. Αυτό το πράγμα δηλαδή, ο τρόπο που ανατέμεινε την έννοια τη ανθρώπινη κατάσταση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι δύο ήταν, ήταν ίσω οι ζωγράφοι από όλους, τους ζωγράφους όλων των εποχών, που απεικόνισαν αυτό το conditionnement την, την ανθρώπινη κατάσταση με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο οπότε εδώ υπήρχε η αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ ως Αποστόλου Παύλου και <coughs> ο Buffon D'Econte Asedo El Primo και όλας δηλαδή είναι αυτός οπότε έχω αυτά τα δύο χαρακτηριστικά ξύνοντας το ρόλο ανατέμνω ή απεικονίζω αυτό που υπάρχει από πίσω. Και αυτό ακριβώς ήταν ένα πράγμα, α πούμε αυτό, με τη γυμνή αλήθεια δηλαδή. Οπότε ξύνοντας τον Απόστολο Παύλο βλέπω το μαρτύριο του ίδιου του Ρέμπραντ. Ε, βγάζοντα τα ρούχα ενός μπουφόνου βλέπω την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου ακόμα και αν η βασιλική οικογένεια τον χρησιμοποιεί για να γελάει και να λειτουργεί ω παραμορφωτικός καθρέφτης μέσα στον οποίο ανακλάται το ίδιο το στάρτους ας πούμε της βασιλικής αυλής. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις των μπουφών που υπήρχαν στις αντιπαραθέσεις βλέπω ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό ότι και ο Βελάσκεφ παίρνει ένα πλάσμα το οποίο το έχουν για, για περίγελο για να το κοροϊδεύουν και για να γελάνε βλέποντάς τον να φοράει τα βασιλικά ρούχα ένας νάνος που με τα μικρά του χεράκια προσπαθεί να ανοίξει το τεράστιο βιβλίο αλλά που ο Βελάσκεφ πίσω από αυτό βλέπει μία αξιοπρέπεια ίσως μεγαλύτερη και από αυτή που βλέπει στα ίδια τα μέλη της βασιλικής οικογενείας και ο Ρέμπραντ σε αυτήν την αρκετά όψιμη αυτοπροσωπογραφία βλέπει ουσιαστικά και ο ίδιος ε, σαν τον Απόστολο Παύλο που ξεκινούσε μια αποστολή, μαρτύρησε για αυτήν άλλοι τον αγάπησαν άλλοι όχι ε, αυτοπροσωπογραφείται και αυτός παίρνοντας το ρόλο, το σπαθί, το βιβλίο, την ε, προσκορινθίους επιστολή στην οποία είναι ανοιχτή εδώ και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Οπότε έχω ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι, Βρέμπραντ βελάσκεθ, μέσα από το οποίο τα ακριβώ η αξιοπρέπεια της ανθρώπινης κατάστασης. Στην πίσω πλευρά αυτού του τοίχου έχω πάλι έναν βελάσκεθ με έναν Φραντσ τώρα. Μπουφώνει στο σύγχρονο κόσμο... Ε, Ίσως δυσκολεύομαστε να καταλάβουμε ε, γιατί αυτοί οι δύο ανθρώπινοι τύποι χρησίμευαν για να γελάει ο κόσμος. Ε, είναι λόγο του νανισμού και του μικρού του μεγέθους. Είναι λόγο της διαφορετικότητας του χρώματος του δέρματός τους. Παντος και οι δύο ήτανε παράξενοι, φορούσανε αλόκοτα πολύχρωμα κουστούμια τριμαρισμένα, περιποιημένα και οι δύο έπαιζαν ουσιαστικά το ρόλο του μπουφόνου, του γελοτοποιού. Ο ένας στη βασιλική αυλή της Ισπανίας και ο άλλος στην, ε, ε, στην πλατεία του Χάρλεμ για να διασκεδάζει τους Ολλανδούς αστούς μέσα από τη διαφορετικότητά του. Οπότε έχω ουσιαστικά έναν τρόπο με τον οποίο δύο Τυπή δύο ανθρώπινες μορφές αποδίδονται από δύο καλλιτέχνες με τα μάτια όμως να αγκαλιάζουν και να συμπαθούν ακριβώς αυτό το διαφορετικό. Εκεί ακριβώς είναι και η πολύ μεγάλη δύναμη του τρόπου με τον οποίο ούτε ο Χάλσ ούτε ο Βελάσκερ χρησιμοποιούν τα μοντέλα τους περιγελώντας τα αλλά τα χρησιμοποιούν με τη διευρυντική ματιά ενός του ανθρώπου που προσπαθεί να διαβλέψει την αμεσότητα των συναισθημάτων ή την αξιοπρέπεια με την οποία ο Σεβαστιάν Μόρα, έτσι με τα μικρά του χεράκια βαλμένα στην αγκαλιά του έτσι όπως είναι ανακαθισμένος να κοιτάει κατάματα το θεατή κατά κάποιο τρόπο διεκδικώντας την ισοτιμία του απέναντι σε αυτό που λέμε κανονικοί άνθρωποι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται ηλουσιανιστικά τα έργα του Κοτάν, του Ραμίρες και του Χόνκο Κοέτερ, τα οποία είναι καταπληκτικά διότι τα κοντραστάρει, ο Κοτάν ήταν ο πρώτο που τα έκανε αυτά, τα κοντραστάρει σε αυτό το καταπληκτικό σκοτεινό βάθος και δημιουργεί αυτή την ψευδεσιτική αίσθηση των φωτεινών αντικειμένων απέναντι στο σκοτεινό βάθος μέσα από το οποίο αποκτούν μια στεομετρία και μια ψευδεστιτική απόδοση στον τρόπο με τον οποίο ε, αποδίδει ο Κοτάν είναι ο πιο σημαντικός Ισπανός καλλιτέχνης που κάνει νεκρές φύσει στο γύρισμα από το 16ο στο 17ο αιώνα άρα είναι πάρα πολύ πρόημα αυτά τα βλέπει ο στο 17 ο αιωνα αρα ειναι παρα πολυ προημα αυτα τα βλεπει ο Αριστερά είναι κοτάν, δεξιά είναι ραμύρε και 30 χρόνια μετά ο ραμύρες επηρεάζεται από τον κοτάν και δημιουργεί μια πάρα πολύ ωραία σειρά από αντίστοιχα κομψότατες νεκρές φύσεις στις οποίες μιμούμενος τα έργα του Κοτάν προωθεί ακόμα περισσότερο την υπέροχη αίσθηση των χρωματικών αντανακλάσεων έτσι όπως αυτά απαντώνται και στην Ολλανδική Ζωγραφική αντίστοιχα στον τρόπο με τον οποίο έχουμε δει τις Ολλανδικές Νεκρές Φύσεις ο πλούτος όμως και η πληθώρα δεν είναι το παν αλλά πάρα πολλές φορές μπορεί ένα πολύ κοντινό πλάνο σε μία λεπτομέρεια ενός πάρα πολύ μικρού έργου να μου αποκαλύπτει κάτι πολύ δυνατό και σημαντικό που δεν το είδα στις πολύπλοκες και πλούσιες συνθέσεις. Looking closely is what enabled the creation of these two paintings. Instead of embarking on large complex composition Court, they a different approach. They directed, ε, καθοδήγησαν την προσοχή και το ενδιαφέρον μας σε ουσιαστικά ασήμαντα πράγματα ένα απλό κύπελο, ένα δεμάτι από σπαράγγια και τα έκαναν πρωταγωνιστές των συνθέσεών τους οπότε έχω δύο ποίηματα του υποκίτρινου λευκού και των ροδαλών ανταυγιών από το Ρόδο που υπάρχει εκεί σε αυτό το πολύ λιτό και πολύ όμορφο έργο του Θρουμπαράν από τη Μία και στο ωραίο μάτσο με τα σπαράγγια από το Rex Museum, του Κόρτε από την άλλη, αυτός έχει δουλέψει πάρα, πολλά, πάρα πολύ το θέμα με τα σπαράγγια λόγω της λευκότητα που είχαν αλλά νομίζω ότι ούτε αυτό του Κέμπριτζ Παρόλο που είναι δυνατό σαν έργο, ούτε αυτό της Ουάσιγκτον, παρόλο που διανθίζεται με τα βατόμουρα αυτά, είναι τόσο δυνατά όσο είναι το έργο που ήταν εκεί, από το Ρέξ που δουλεύει μέσα από την λευκότητα των βλαστών και τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο αποδίδονται αυτά τα χαρακτηριστικά. Μία τελευταία αντιπαράθεση, προτελευταία, ήταν αυτή ανάμεσα στο Βελάσκερ και στον Βερμέρ, στον τρόπο με τον οποίο και οι δύο προσπαθούν να αποδώσουν μέσα από μετρικέ αναλογίες και γεωμετρικές δομές και χαράξεις, ο ένας τη βίλα των Μεδίκων στη Ρώμη που επισκέπτεται και ο άλλος το μικρό δρομάκι στο Τέλφτερ, έτσι όπως το έχουμε δει στον τρόπο που τον αποδίδει. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια συνθετική γεωμετρία, μια αρμονία, μια καθαρότητα, είτε αυτή αφορά μια όμορφη βίλα όπως η βίλα των Μεδίκων, είτε αφορά τη θαμπή ατμόσφαιρα, την υγρασία πάνω στα σβεστωμένα τούβλινα σπιτάκια του Δέλφτ και τον τρόπο με τον οποίο η καθημερινότητα των ανθρώπων περιβάλλεται από αυτές τις υφές και δημιουργείται αυτή η μαγική όψη του απλού και του καθημερινού που ανάγεται σε κάτι μεγαλειώδες. Η τελευταία, το τελευταίο ζευγάρι που θα δούμε είναι αυτό στο οποίο θα σταθούμε λίγο παραπάνω για να τελειώσουμε με αυτό γιατί ήταν από τις πιο δυνατές αντιπαραθέσεις και επειδή υπήρχε και, έτσι, και εδώ έχω βάλει τρία πράγματα για να το κλείσουμε αυτό τον κύκλο το ένα είναι, ε, είναι δύο πολύ ωραία έργα, το ένα είναι του Ριμπάλτα και το άλλο του Ρέμπραντ του Ριμπάλτα είναι ο Χριστός που αγκαλιάζει τον Άγιο Βερνάρδο και του Ρέμπναντ είναι η Εβραία Νύφη. Και τα δύο έχουν να κάνουν μια αγκαλιά με το αναμενόμενο, με το μη αναμενόμενο, με το όραμα, με τη γνώση, με το άγνωστο, διότι εδώ είναι ο Άγιος Βερνάρδος ο οποίος προσευχόταν σε έναν εσταυρωμένο και λόγω της πολύ μεγάλης του ανάγκης για αγάπη κατέβηκε ο Χριστός από τον και τον αγκάλιασε. Οπότε έχω ένα πάρα πολύ ωραίο αφήγημα ενό οράματος που υλοποιεί το κατά πόσο δεκτικοί είμαστε στην αγάπη και κατά πόσο την επιθυμούμε. Και εκεί έχω μια αγάπη που είναι πάρα πολύ χαμηλότονη και πάρα πολύ εσωτερική. Σε τέτοιο βαθμό που... Ε, για ένα μικρό διάστημα να μην περνιέται για ζευγάρια αγαπημένων, αλλά για πατέρα και η κόρη. «Love is the loftiest of the three Christian virtues, faith, hope and love». Οπότε, καλά, εδώ αναφέρεται. Σε αυτό το έργο του Ριμπάλτα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τον... Ο Άγιος Βερνάρδος του Κλεβό είναι αυτός. Απεικονίζει με έναν καραβατσικό τρόπο αυτό το άφημα του ανθρώπου που επιθυμεί αυτή την αληθινή αγάπη, τη βρίσκει και αφήνεται να χωνευτεί στην αγκαλιά αυτού που του προσφέρει. Εδώ είναι σε πνευματικό επίπεδο όλο αυτό, αλλά μπορεί να μεταφερθεί και σε υλικό επίπεδο. Στο διπλανό έργο, το οποίο είναι ένα από τα πιο ωραία έργα του Ρεμπραντ, η Ευρεάν Ήφη και με την οποία θα τελειώσουμε. Υπάρχει αυτή η μυστηριακή ανακάλυψη της φόρμας, ένα ωραίο κειμενάκι του Μάιχλ Μποκμουλ, που κυκλοφορεί σε αυτά τα φθηνά βιβλία της Τάσσεν, που το συγκεκριμένο όμως είναι πάρα πολύ ωραίο, Δυστυχώ, σας είπα εξαντλήθηκε στα ελληνικά και δεν υπάρχει πια, αλλά μιλάει πάρα πολύ για την απροσδιοριστία τη ηλική απεικόνηση και την ενεργοποίηση μέσω αυτή τη προδιαρκή θεατή. Αν αποδεχτεί κανεί ότι τα εφέ, με τον τρόπο που τα χαρακτηρίσαμε εδώ, είναι οι ευκαιρίε τη εικόνα, τότε ο όρο πίνακα δεν σημαίνει πλέον απλώ και μόνο ένα αντικείμενο που κρέμεται στον τοίχο. Μια δημιουργία από χρώματα και φόρμουνε μπροστά στα μάτια του παρατηρητή. Θα ήταν παράλογο να πούμε ότι ο πίνακα αλλάζει ή κινείται, όσο και η προσδοκία ότι η εικονιζόμενη κίνηση γίνεται μέσα στον πίνακα. Η εντύπωση που δημιουργούν τα χρώματα και οι φόρμε προκαλείται και εμφανίζεται όταν ο θεατή μπαίνει με την παρατήρησή του και τη σκέψη του στο παιχνίδι των πιθανοτήτων που προσφέρει το έργο τέχνη. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να συλλάβει τα στοιχεία και το σύνολο του έργου και να τα συνδέσει σύμφωνα με του κανόνε του παγορεύει ο πίνακα. Μόνο κάτω από το φωτ μια τέτοια σύλληψη πραγματικότητα του πίνακα έχει νόημα να μιλήσουμε για το πώ εμφανίζεται το έργο τέχνη. Ο Ρέμπραντ ε, αναθέτει στο θεατή έναν ιδιαίτερο ρόλο. Επιδιώκει μέσω της σύνθεσης να εμπλέξει το θεατή στο απεικονιζόμενο γεγονός. Αυτό ισχύει όχι μόνο για αυτό που κατανοεί κανείς, αλλά και για αυτό που βλέπει στον πίνακα. Το ζωγραφικό στυλ του Ρέμπραντ δίνει στο θεατή ένα βασικό ρόλο στη ζωγραφική αυτή που κάνει το θεατή να εκτιμά την πράξη της αποκάλυψης αντί να τον προκαταβάλει με μια ίδια έτοιμη φόρμα που πρέπει απλώς να, να κοιτάξει του δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει αυτά που έχει ανάγκη να αναγνωρίσει στον πίνακα οπότε εδώ όλες αυτές οι λεγόμενες απροχειοριστείς τις φόρμας δημιουργούν ακριβώς αυτή την ενεργοποίηση της δικής μας θέασης και του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνουμε τις δύο μορφές στο έργο «Εβραία νύφη». Το Εβραίο προκύπτει διότι ο δεύτερος τίτλος του έργου είναι «Αβραάμ και Την κατοικία των αυτοί παρουσιάστηκαν στο βασιλιά σαν αδέλφια. Ε, και κάποια στιγμή ο βασιλιά του συνέλαβε να ερωτοτροπούν. Δεν αντέδρασε, αλλά μοιράστηκε μαζί του το μυστικό και του επέτρεψε να ζούνε μαζί. Ε, είχαν διαφορά. Ε, περίπου 20 χρόνια, όση διαφορά είχε και ο Ρέμπραν με τη Χένδρικε. Άρα ο Ρέμπραν ζωγραφίζοντας αυτό το ζευγάρι είναι σαν να ζωγραφίζει δύο άτομα που έχουν διαφορά 20 χρόνια μεταξύ τους και τα οποία δεν θέλουν να κοινοποιήσουν την ερωτική σχέση που έχουν. Άρα υπήρχαν αυτέ τι ταυτίσεις. Οπότε το Εβραίο ανήθει προέκυψε από την αρχική εκδοχή του έργου που το 18ο αιώνα θεωρήθηκε ότι είναι ο πατέρας μιας Εβραίας που την πηγαίνει στην εκκλησία λόγω της διαφοράς. Στη συνέχεια έγινε όλο αυτό που λέμε και σήμερα θεωρούμε ότι είναι ζευγάρι. Εδώ είναι το μανίκι. Και είναι αυτό που λέγαμε ε, μετά εμείς, μετά τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό, μπορούμε να εκτιμήσουμε τον τρόπο που η φόρμα αποκαλύπτεται μέσα από την ίδια την υλικότητά της. Υπάρχει αυτή η αίσθηση επιθυμία και ανάσχεση μαζί και μια ενέργεια κοιτάξτε το χέρι του άντρα που αγκαλιάζει και το δάχτυλο της γυναίκας που έρχεται σε μια ενέργεια διστακτικά να, να κουμπίσει αυτό το χέρι που την αγκαλιάζει. <Κι> αυτό έχει να κάνει με την αντίληψη του Σπινόζα. Ο Σπινόζα είναι σύγχρονος με το Ρέμπραντε. Είναι λίγο μικρότερο, με την έννοια ότι γεννιέται 20 κάτι χρόνια μετά, αλλά πεθαίνει 8 χρόνια μετά το Ρέμπραντ. Άρα η, η θεωρία του επηρεάζει πάρα πολύ. Είχαμε πει αυτό την άλλη φορά, αντί να περιγελάσω, να εκτύρω, να καταραστώ τι ανθρώπινε πράξει, με ρίξαμε, δεν θα τι κατανοήσω. Αυτό το πολύ σημαντικό που λέει ο Σπινόζα, κυρίω στην ηθική του, που δεν έγινε αντιληπτό στην εποχή του και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έτσι, και Εβραίο και άθεος. Κοιτάξτε, απεικόνιση της εποχής Μπενέννη του Δε Σπινόζα Τζουντέους et <laughs> Ο θεολόγος ο Σπινόζα που είπε τα πιο ωραία πράγματα κοιτάξτε, επίσημη απεικόνιση σε γραβούρα αυτό λοιπόν που δύο πραγματάκια γιατί είναι σημαντικά για, για να δούμε αυτό κυρίως για τα συναισθήματα ο Σπινόζα διαβάζει καρτέσιο ο Καρτέσιος έχει αυτή τη διαφοροποίηση του διεισμού ανάμεσα στο σώμα και το πνεύμα. Το σώμα λειτουργεί με τις αισθήσεις και τα συναισθήματα και το πνεύμα λειτουργεί μέσα από το λόγο και τον κανονιστικό νου. Ο, αυτό λοιπόν που λέει ο Σπινόζα, ο, ο, ο, ο ηλιστικός μονισμό του Σπινόζα, έβρισκε την έκφρασή του στην αντίληψη ότι ο άνθρωπος αποτελεί τμήμα της φύσης, υποτάσσεται στους νόμους της, και ερχόταν σε ρήξη με τον καρτεσιανό διεισμό που λέμε. Αποτελούσε επίση πάρα πολύ ισχυρό χτύπημα εναντίον της θρησκευτική και ιδεαλιστικής ψυχολογίας. Στον καρτέσιο δημιουργείται ένα γεφύρο το χάσμα ανάμεσα στο σώμα μηχανή και το ελεύθερο αυτόβουλο άηλο πνεύμα ανάμεσα στο είναι που λειτουργεί ως αυτόματο ρολόι και στην αυτοπροσδιοίωση με όδες το εφηνόηση. Οπότε, στο, στην καρτεσιανή αντίληψη, ουσιαστικά είμαστε ευάλωτοι στο να ταλαιπωρούμε θα τα συνέχεια από ένα σώμα που επιθυμεί και ένα πνεύμα που προσπαθεί να το βάλει στη θέση του να μην επιθυμεί και εκεί είναι και η νεύρωσή μας ουσιαστικά αυτό που λέει ο Σπινόζο, το πολύ σημαντικό το 17ο αιώνα είναι ότι η υπόσταση του ανθρώπου υπερβαίνει τη μηχανιστική αντίληψη που ταύτιζε τον υλικό κόσμο με την ανοργανή ύλη δημιουργώντας το, το χάσμα που λειτουργεί στον βάση των νόμων μηχανικής και ψυχικής δραστηριότητας. Αυτό που λέει είναι ότι για τα συναισθήματα που όπως τα αναφέρει στην ηθική του, κοιτάξτε τι ωραία το λέει, «κινούμαστε κατά ποικίλου τρόπους από εξωτερικές αιτίες και ταραζόμαστε από αυτές όπως τα κύματα της θάλασσας που κινούνται από αντίθετους ανέμους, αγνώντας τι θα μα συμβεί και ποια τύχη μας περιμένει», λέει στο τρίτο κεφάλαιο της ηθικής. Πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος σε έναν κόσμο γεμάτο αντιθέσεις και συγκρούσεις, σε μια κοινωνία στην οποία τυχαίε, εξωτερικές ανεξέλεκτες δυνάμεις τίνουν να κυριαρχήσουν επάνω του. Σε αυτό το δύσκολο ερώτημα επιχείρησε να δώσει απάντηση ο Σπινόζα, για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποφύγει τον εξοκαθορισμό του και την υποδούλωσή του σε συγκυριακές τυφλές δυνάμεις, θα πρέπει να γνωρίζει και να ελέγχει τα συναισθήματά του άσκησε δριμήτατη κριτική στην παρουσίαση των συναισθημάτων ως ελαττωμάτων, διαστροφών της ανθρώπινης φύσης ή ως αποτέλεσμα της παρέμβασης κάποιων υπερφυσικών δυνάμεων. Γράφει στην ηθική στο τρίτο κεφάλαιο στην εισαγωγή. Οι περισσότεροι από εκείνου που έγραψαν για τα πάθη και για τον τρόπο τη ζωή των ανθρώπων φαίνεται σαν να πραγματεύτηκαν όχι φυσικά πράγματα που απορρέουν από του νόμου τη φύση, αλλά πράγματα που βρίσκονται έξω από τη φύση. Άσκησε πάρα πολύ έντονη κριτική στη θεολογική αντίληψη ότι η αναζήτηση τη ικανοποίηση των ατομικών αναγκών είναι έκφραση ηθικής ανηθικότητα. Και με λίγα λόγια για να μην σας ταλαιπωρώ με όλο αυτό, είναι ότι μου είπε ότι το σώμα μου και το πνεύμα μου που αποφεύγει να το ονομάζει ψυχή και το πνεύμα μου είναι δύο αδιάσπαστες ενότητες που λειτουργούν σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, οπότε δεν θα πρέπει να κατηγορώ τα συναισθήματα που νιώθω. Που αυτό στο Ρέντρα, στο ότι όταν ο την οικονόμου του σπιτιού του Εκείνο το θέλουν και όχι το πρέπει του. Σε μια σκηνοζική εκδοχή δεν θα πρέπει να, να πάει να μετανοήσει, να αυτοκτονήσει. Θα πρέπει να διευνήσει τι του λείπει και του συμβαίνει αυτό που η Εκκλησία ή η κοινωνία και το τοπικό συμβούλιο καταδικάζουν. Οπότε, σε μια σκηνοζική εκδοχή λειτουργεί ακριβώ η αποδοχή Τη επιθυμία και του συναισθήματο του ανθρώπου, όχι όμω άκρητα, γιατί ο άνθρωπο, αν τα χειραγωγήσει, αυτά που θα πει ο Φρόιντ το 1900, αν τα χειραγωγήσει αυτά, έλεγχο δηλαδή, ρύθμιση του δεν σημαίνει χειραγωγήσή του από την εγκαθίδρυση κάποιου απόλυτου δικτατορικού ελέγχου πάνω στη φύση μα. Είσαι ανώμαλο, είσαι κακό, είσαι ανήθικο, είσαι αμαρτωλό, είσαι έτσι, είσαι αλλιώ. Η χειραγωγή των συναισθημάτων αποκρίτουν και καμουφλάρουν τα συναισθήματα και τις αισθήσει. Οπότε σε αντιδιαστολή με τη λογική της χειραγώγησης, που ισχύει ακόμα και σήμερα σε πολλά πλαίσια, ο Σπινόζα τονίζει τον Αυθόρμητο άμεσο πηγαίο χαρακτήρα των συναισθημάτων και λέει, από το γεγονός ότι φανταζόμαστε κάποιο νόμοιό μας να καταλαμβάνεται από κάποιο συνέστημα, καταλαμβανόμαστε κι εμεί από ένα παρόμοιο συνέστημα. Άρα αυτό που μου λέει στην ηθική είναι να μελετήσω τον τρόπο που αισθανόταν ο Ιερεμίας, ο Αβεσαλών, ο Άσοτος ο ίδιος μπροστά στη γυναίκα του, ο ίδιος μπροστά στην ιερωμένη του, ο ίδιος μπροστά στον νεκρό παιδί του. Και έτσι μόνο θα κατανοήσει στην ανθρώπινη φύση. Και όταν ζωγραφίζει την έσε Κρίστιάνς που σκότωσε της κιράτης και πάει και της κάνει σχέδια, είναι ακριβώς για να κατανοήσει τι γίνεται εκεί. Όταν ζωγραφίζει τη Λουκρι που αυτοκτονεί, αποντροπεί για το βιασμό που της έκανε ο γιος του Ρωμαίου αυτοκράτορα, είναι για να κατανοήσει τι γινόταν με τα συναισθήματά της. Όταν ζωγραφίζει την Βιθσαβέ που παίρνει το γράμμα του Δαβίδ, είναι ακριβώς γι' αυτόν τον τρόπο. Μελετάει λοιπόν ο με μια σπινοζική αντίληψη τον άνθρωπο, τα συναισθήματά του, χωρίς να έχει ένα μοραλιστικό περιεχόμενο. Κοίτα η Πουτάνα, κοίτα η Ανήθηκη, κοίτα η Αμαρτωλή. Αλλά αφήνοντας να ξεδιπλωθεί όλο αυτό το φάσμα ανάμεσα στον κανονιστικό νου και στην επιθυμία του σώματος και προσπαθώντας να το διερευνήσει με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Οπότε αυτό λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και θα ήθελα να το τελειώσουμε με αυτό το κομμάτι του John Berger που δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στην Φρακούρτε Ρουτσάου το 1992 και μιλά για το σώμα. Ε, πέθανε σε ηλικία 63 ετών και ένοιαζε ακόμα και με τα εποχής του πολύ το ποτό, τα χρέη, ο θάνατο των πιο οικίων του ανθρώπων από την Πανόλη είχαν προσφερθεί ω εξηγήσει για την κατάρρευσή του. Αλλά οι αυτοπροσωπογραφίε λένε κάτι περισσότερο. Γέρασε σε μια εποχή οικονομικού φανατισμού και αδιαφορία. Σε όχι πολύ διαφορετικό κλίμα από αυτό τη εποχή στην οποία ζούμε. Το ανθρώπινο δεν μπορούσε πλέον απλώ να αντιγράφεται όπω την αναγέννηση. Το ανθρώπινο δεν ήταν αυταπόδεικτο. Έπρεπε να αποκαλυφθεί μέσα στο σκοτάδι. Ο Ρέμπραν το ίδιος ήταν πεισματάρης, δογματικός πονηρός, ικανός για κάποιο, κάθε είδους αγριότητα. Μην το μετατρέψουμε σε Άγιο. Παρόλα αυτά έψαχνε για ένα δρόμο που να οδηγεί μακριά από το σκοτάδι. Σχεδίαζε γιατί του άρεσε να σχεδιάζει. Ήταν μια καθημερινή υπενθύμηση εκείνων που τον περιέβαλαν. Η ζωγραφική για αυτόν ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Ήταν μια αναζήτηση για έξοδα το σκοτάδι. Ίσως τα σχέδια του με την εξαιρετική τους διάβγεια μας έχουν αποτρέψει από το να δούμε τον τρόπο με τον οποίο πράγματι ζωγράφιζε. Σπάνια έκανε προσχέδια. Ξεκινούσε να ζωγραφίζει κατευθείαν στον καμβά. Δεν υπάρχει πολυγραμμική λογική ή χωρική συνέχεια στους πίνακές του. Αν οι εικόνες του πείθουν, το κάνουν για τη λεπτομέρεια και τα κομμάτια να δίνονται και έρχονται να συναντήσουν το μάτι. Τίποτα δεν απλώνεται μπροστά μας όπως σε έργα συγχρόνων του όπως ο Ρούσταϊλιο Βερμέρ. Ενώ στα σχέδιά του ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του χώρου, της αναλογίας, ο φυσικός κόσμος που παρουσιάζει στους πίνακες είναι ιδιαίτερα αποδιοργανωμένο στις καλλιτεχνικές μελέτες σχετικά με το Rembrandt, αυτό δεν τονίζεται αρκετά. Ίσως επειδή χρειάζεται να είναι κανείς ζωγράφος μάλλον, παρά ακαδημαϊκός, για να το αντιληφθεί καθαρά. Υπάρχει ένας πίνακας της πρώιμης περίοδου που απεικονίζει έναν άντρα, πρόκειται για τον ίδιο μπροστά σε ένα καβαλέτο, σε ένα στούντιο ζωγραφικής. Ο άντρα δεν έχει μέγεθος πολύ μεγαλύτερο από το μισό εκείνου που θα έπρεπε να έχει. γράφησε προς το τέλος τη ζωής του γυναίκα μπροστά σε μια νυχτή πόρτα που σήμερα είναι στο Βερολίνο το δεξί μπράσο της γυναίκας και το χέρι της και είναι πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων από αυτό που θα έπρεπε να είναι μια σωστή αναλογία και όμως ο πίνακας δημιουργεί μια απίστευτη αμεσότητα στον τόπο που προσλαμβάνουμε αυτή τη γυναίκα Η Ισάκη έχει τη διάπλεση νέου άντρα, αλλά αναλογία προ τον πατέρα του δεν είναι μεγαλύτερος από ένα οκτάχρονο παιδί. Στο Θεσπέσιο Άγιος Ματθαίος και ο Άγγελος του Λούβρου, ο ανέφικτος χώρος για το κεφάλι του Αγγέλου πάνω από τον νόμο του Ευαγγελιστή υπονοείται φευγαλέα σαν με το ψήφυρο Άγγελο να ψηφιρίζει στο αυτή του συγγραφέα γιατί στους πίνακες του ξεχνούσε ή παρέβλεπε εκείνο που μπορούσε να κάνει με τέτοια μαεστρία στα σχέδιά του. <Κι> Άφησε το μουσείο, πήγαινε στα επίγοντα περιστατικά ενός νοσοκομείου, πιθανώς σε κάποιο υπόγειο γιατί τις ακτινολογικές μονάδες τη στέλνουν συνήθως κάτω από το έδαφος. Γύρω οι τραυματίες και οι άρρωστοι που τους τσουλάνε πάνω στα καροτσάκια ή που περιμένουν τις ώρες δίπλα-δίπλα, πάνω στα κυλιόμενα κρεβάτια μέχρι ο επόμενος ειδικός να τους προσέξει. Συχνά είναι οι πλουσιότεροι μάλλον παρά οι πιο άρρωστοι που παίρνουν πρώτοι. Όπως και να έχει για τους ασθενείς εκεί στα υπόγεια είναι πολύ αργά για να αλλάξουν το παραμικρό. Καθένας και καθεμιά τους ζει μέσα στο δικό τους σωματικό χώρο, μέσα στον οποίο τα ορόσημα είναι ένας πόνος. Ή μια αναπηρία, μια ανήκε αίσθηση ή ένα μουδιασμά. Καθώ χειρούν οι χειρουργοί δεν μπορούν να υπακούσουν στου νόμου του χώρου αυτού. Δεν είναι κάτι που μαθαίνεται στο μάθημα ανατομία του δόκτωρο Τούλπ. Κάθε καλή νοσοκόμα όμω εξοικειώνεται με αυτό το χώρο δια τη αφής Και πάνω σε κάθε στρώμα με κάθε ασθενή παίρνει και διαφορετική μορφή. Είναι ο χώρο τη αυτοσυνείδησης κάθε έλογου σώματο. Δεν είναι απεριόριστο όπω ο υποκειμενικό χώρο περιορίζεται πάντα τελικά από τους νόμους του σώματος, αλλά τα ορόσημά του, η έμφασή του, οι εσωτερικές του αναλογίες μεταβάλλονται συνέχεια. Ο πόνος οξύνει την αντίληψη που έχουμε για αυτό το χώρο. Είναι ο χώρος του πρώτου μας τροτού σημείου, της μοναχικότητάς μας. Είναι και ο χώρος της αρρώστιας, αλλά είναι επίσης εν και ο χώρος της ευχαρίστησης, της ευημερίας και της αίσθησης του να σε αγαπούν. Ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Kramer τον προσδιορίζει πίσω από τα αυτιά και σε ολόκληρο το σώμα το σύμπαν κυκλομάτων και συνάψεων, τα πεπατημένα μονοπάτια όπου συνήθως κιλάει ενέργεια γίνεται συντός καθαρότερα με την αφή από ό,τι μπορεί να ειδωθεί με την όραση. Εκείνος ήταν ο ζωγραφικός κυρίαρχος αυτού του σωματικού χώρου. Καρατήρησε τα τέσσερα χέρια του ζευγαριού στην Εβραία νύφη. Είναι τα χέρια τους πολύ περισσότερα από τα πρόσωπά τους που δηλώνουν γάμο. Αλλά όμως πώς έφτασε εκεί, σε αυτό το σωματικό χώρο. Η Βιτσαβέ με το γράμμα του Δαβίλ κάθεται εκεί σε πραγματικό μέγεθος και γυμνή. Αναλογίζεται τη μοίρα της. Ο Βασιλιά την είδε και την επιθυμεί. Ο άντρας τη είναι μακριά. Στο πόλεμο Πόσε εκατομμύρια φορέ έχει συμβεί. Η υπηρέτριά της γονατιστή στεγνώνει τα πόδια της. Δεν έχει άλλη επιλογή από το να πάει στο βασιλιά. Θα μείνει έγκυος. Ο βασιλιάς θα κανονίσει να σκοτωθεί ο καλός της σύζυγος. Θα θρυνήσει για τον σύζυγό της. Θα παντρευτεί τον και θα του κάνει ένα γιο που θα γίνει ο βασιλιάς ολομώντας. Κάτι μοιραίο έχει ήδη ξεκινήσει. Και στο επίκεντρο αυτού του μοιραίου είναι το επιθυμητό της Βησαβέ ως συζύγ έτσι έκανε την αξιέραστη κοιλιά και τον ομφαλό τη το κέντρο όλου του πίνακα, τα τοποθέτησε στο επίπεδο των ματιών της υπηρέτριας και τα ζωγράφισε με αγάπη και ίκτο, σαν να ήταν πρόσωπο. Δεν υπάρχει άλλη κοιλιά ολόκληρη την ευρωπαϊκή τέχνη που να έχει ζωγραφιστεί με κλάσμα έστω της αφοσίωσης αυτής. Έχει γίνει το κέντρο της ίδιας της ιστορίας της». Στον ένα καμβά μετά τον άλλο έδινε σε κάποιο μέρο του σώματο ή σε κάποια μέρη σωμάτων μια ιδιαίτερη αφηγηματική δύναμη. Ο πίνακα μιλάει τότε με διάφορε φωνέ, σαν μια ιστορία που την αφηγούνται διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικέ οπτικέ γωνίε. Όμω οι απόψει αυτέ μπορούν μονάχα να υφίστανται σε ένα σωματικό χώρο, που είναι ασύμβατο με τον εδαφικό ή τον αρχιτεκτονικό χώρο. Ο σωματικό χώρο αλλάζει συνέχεια τα μέτρα και τα αριθιακά του σημεία. Μετράει σε κύματα, όχι σε μέτρα, εξού και απαραίτητε γι' αυτόν από του πραγματικού χώρου. Οι σχολιαστές συμφριχνά μιλήσει για την εσωτερικότητα των εικόνων του Ρέβραν, αλλά είναι το αντίθετο των εκκλησιαστικών εικόνων, είναι εικόνες ενσαρκωμένες, incarnated το λέει στο πρωτότυπο η σάρκα του γδαρμένου βοδιού δεν αποτελεί εξαίρεση είναι τυπική αν τα έργα του αποκαλύπτουν η εσωτερικότητα είναι εκείνη του σώματος αυτό που οι εραστέ προσπαθούν να αγγίξουν με τα χάδια και τη συνουσία intercourse στα συμφραζόμενα αυτά η τελευταία αυτή λέξη στα αγγλικά παίρνει έναν πιο κυριολεκτικό και ποιητικότερο νόημα κυλώντας Coursing, ανάμεσα inter intercourse στα μισά περίπου από αυτά τα σπουδαία γύματά του απεικονίζεται η πράξη ή η αρχή της πράξης το άνοιγμα των τεντωμένων χεριών ενός αγκαλιάσματος ο Άσοδος Υιός, ο Ιακώβ και ο Άγγελος, η Δανάη, ο Δαβίδο, η Εβραία Νύθη. Σε κανένα άλλο ζωγράφου το έργο δεν μπορεί να βρεθεί κάτι αντίστοιχο και συγκρίσιμο. Στο Ρούπλας, για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές φιγούρες που κρατιούνται, κουβαλιούνται, τραβιούνται, αλλά ελάχιστες αν υπάρχουν που αγκαλιάζονται. Σε κανένα άλλο το έργο δεν έχει το αγκάλιασμα τέτοια υπέρτατη και κεντρική θέση. Μερικές φορές το αγκάλιασμα που ζωγραφίζει είναι ερωτικό, κάποιες άλλες όχι. Στη συγχώνευση των σωμάτων δεν περνάει μόνο ο πόθος, αλλά και η συγχώρεση και η πίστη. Στο Ιακώβ και ο Άγγελος του Βερολίνου βλέπουμε και τα τρία, αγάπη, συγχώρεση και πίστη, να γίνονται αδιαχώριστα. Όσια νοσοκομεία από την εποχή του Μεσαίωνα ονομάζονταν στη γαλλια Hôtel Dieu, του Θεού Μέρια που προσφέρονταν στους αρρώστος και σε εκείνους που πέθαιναν κατάλημα και φροντίδα στο όνομα του Θεού Προσοχή στις εξιδανικεύσεις Το Hotel Dieu στο Παρίσι ήταν τόσο γεμάτο την εποχή της Πανόλης που κάθε κρεβάτι το καταλάμβαναν τρεις άνθρωποι Ένας άρρωστος, ένας που πέθαινε και ένας ήδη όμως ο όρος «Hotel Dieu», αν προσεγγιστεί διαφορετικά, μπορεί να βοηθήσει να ερμηνεύσουμε το «Rebran». Το κλειδί στο όραμά του έπρεπε να εξαρθρώσει τον κλασικό χώρο και αυτό ήταν η Καινή Διαθήκη. «Ο Θεός αγάπιεστη, και ο μένουν εν τη αγάπη εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό, εν τούτο ότι εν αυτό μένομεν, και αυτό εν ημίν, ότι εκ του Πνεύματος Αυτού δέδω και ημίν». «Και αυτός εν ημίν». Αυτό που ανακάλυψαν η χειρουργοί ανατέμνοντας ήταν κάτι, αυτό για το οποίο έψαχνε ο Ρέμπραντ ήταν κάτι άλλο. Ο «Τεν Διε» μπορεί επίσης να σημαίνει ένα σώμα στο οποίο κατοικεί ο Θεός. Στις ανίποτες τελευταίες αυτοπροσωπογραφίες του, περίμενε, καθώς κοίταζε το ίδιο του το πρόσωπο, το Θεό γνωρίζοντας πολύ καλά πως ο Θεός είναι αόρατος. Εκείνου που αγαπούσε ή φανταζόταν ή προ του οποίου ένιωθε οικείο, προσπαθούσε να εισέλθει στο σωματικό του χώρο. Όπω αυτό υπήρχε ακριβώ εκείνη τη στιγμή. Προσπαθούσε να εισέλθει στο hotel Dieu του και έτσι να βρει μια διέξοδο από το σκοτάδι. Μπροστά στη μικρή λουόμενη του Λονδίνου, είμαστε μαζί τη μέσα στο ρούχο που ανασηκώνει. Όχι ω ειδονογλεψίε, όχι λάγνα όπω οι πρεσβύτεροι που κρυφοκοιτάζουν τη Σουζάννα απλώς οδηγούμαστε από την τριφερότητα της αγάπης του να κατοικήσουμε στο χώρο του σώματός της. Γαλιά ήταν ίσω συνώνυμη με τη ζωγραφική και τα δύο ήταν απλά η αποδό πλευρά της προσευχής. Και μια και μιλάγαμε με το κείμενο αυτό του Ρεύναν για αγάπη θέλω να το τελειώσω με το απόσπασμα του Σμπίγκου Πράισνερ από τις προσκορυφίουση επιστολή που διάβαζε πριν ο Ρέμπραντ ως Απόστολος Παύλος και την κρατούσε ανοιχτή που εκεί την είχε ανοιχτή στο 13ο κεφάλαιο, εκεί, της πρώτης επιστολής που λέει ακριβώς αυτό. Εάν το καταλαβαίνω και στο πρωτότυπο, άλλο το μεταφράζω. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων μιλώ και των αγκαίων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα χαλκός που ηχεί, κύμπανο που αλαλάζει. Κι αν έχω το χάρισμα της προφητείας και κατέχω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση και αν έχω όλη την πίστη ώστε και όρη να μετακινώ αλλά δεν έχω αγάπη ή ένα τίποτα και αν μοιράσω στους στοχούς όλα μου τα υπάρχοντα και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί αλλά δεν έχω αγάπη ποιο το όφελο. Η αγάπη μακροθυμεί, η αγάπη είναι γεμάτη καλοσύνη, η αγάπη δεν είναι ζηλότυπη, δεν μεγαλαυχεί, ούτε επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν είναι εγωιστική, δεν είναι βερεθιστή δεν θυμάται το κακό, δεν χαίρεται με την αδικία, μετέχει όμως στη χαρά για το ορθό. Δεν χ... Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει. Τα λόγια των προφητών κάποτε θα στερέψουν, οι γλώσσες θα συγγύσουν, η γνώση θα καταργηθεί, γιατί γνωρίζουμε σπαράγματα μόνο της αλήθειας και οι προφητείες μας είναι ατελείς. Όταν όμως έχει το τέλειο, το μερικό θα πάψει να υπάρχει, όταν ήμουν μικρό παιδί, μιλούσα σαν μικρό παιδί, σκεφτόμουν σαν μικρό παιδί, συλλογιζόμουν σαν μικρό παιδί. Όταν έγινα άντρας κατήργησα τους τρόπους του νηπίου, γιατί τώρα βλέπουμε αμυδρά σαν μέσα σε καθρέφτη. Τότε όμως θα βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Τώρα η γνώση μου είναι μερική, τότε όμως θα έχω πλήρη γνώση όπως και ο Θεός Ήδη στην εντέλεια με γνωρίζει, στο τέλος μένουν αυτά τα τρία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη και από αυτά το μέγιστο είναι η αγάπη. Οπότε, ε, ο, ο Σπίγκου Πλάισερ, σε αυτή την πολύ ωραία τριλογία του, να τελειώσουμε με αυτό θέλω, το τραγούδι, ε, στην πολύ ωραία τριλογία του Χριστόπου Κιχισλόφης, το πρώτο το μπλε με της Ιλιέν Μπινός, του 1993 είχε πάρει το βραβείο στις Κάνες, ήταν η τριλογία του Μπλε, μπλε, μπλε, μπλε ρουζ, ε, στο πρώτο λοιπόν, στο μπλε που μας ενδιαφέρει, στο soundtrack που έχει γράψει ο Big Cube Reisner, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βαρσοβίας, δύο φορές μέσα στην ταινία, ακούγεται στα ελληνικά... Αυτό το λεγόμενο εδώ «Song for the Unification of Europe» που μιλά για την αγάπη και επειδή όλο το έργο του Ρέμπραν και με το απόστοδο του Μπέρκυρ που ακούσαμε μιλούσα ακριβώς γι' αυτό, για το «Hotel Dieu", το κατοικημένο σώμα και τον τρόπο που το προσλαμβάνουμε θα ήθελα να τελειώσουμε με τη μουσική του Πράισνερ από την ταινία αυτή